No. Ναι. Είναι ναι. Ναι. Μπαρμπουλό. Ναι. Περιμένω. Oh. Τον σκαραβεάστηκα. Ατσι. <laughs> Εδώ στο σημεία παιδί μου, τι κάνει. <laughs> ε? Κα κάθομαι <laughs> και περιμένω να σε συντρίψω με τα στρατά μου. Περίμενα. <laughs> <laughs> τα... <Παιδί, Τα> <laughs> θα θα τη λέμε. Εδώ μιλάμε για <laughs> τακτικές και αντιπάλου, κυρία μου. <laughs> Μάλιστα, τώρα. Δεν ξέρω τι βλέπεις απ' έξω, βλέπω έναν πατουσέτο Έτσι, βλέπεις. βλέπω έναν τον πατουσέτο μας Aha. Βλέπω τον το Κολυνιάτη ε, Τώρα ο Στίμων πρέπει να περάσει από εξετάσεις Διότι είναι το παρισμένος, δε Να του κάνουμε ένα τεστ Μόλι ωραία, βεβαίω θα Όσο... του κάνουμε ένα τεστ θα Και θα εγώ βλέπω, Μ, για σένα τι βλέπω τώρα λοιπόν, Βλέπω για σένα, κάτσε μια στιγμή, γιατί ναι, λοιπόν Βλέπω μία σιγά σιγά, σιγά σιγά και δεν μου το μία μπροστά. Μία κυρία ευελινα 1970. Λέσαι Λέσαι Λέσαι. Βλέπω μία Αλκιόνη. Δουλειά, Αλκιόνη. Λοιπόν, και τώρα του απέξω. Είναι λίγο κάτι μου έγινε εδώ πέρα, δεν μου το έδωσε ακόμα, μου το δώσει όμως Και θα του πω μία. Καλή. Ε, καλησπέρα σε λίγο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν. Καλησπέρα σε όλες και όλους Η Σάβατο, Μούζικα Σάββατο απόψε 9 Φεβρουαρίου Και η μάχη αρχίζει και όπω έχετε καταλάβει, θα συμβεί αυτό που είχαμε πει το περασμένο πέρασ... Σάββατο: οι άντρε με του άντρε και οι γυναίκε με τι γυναίκε. Πώ πώς γίνεται αυτό που το πάμε στην εκκλησία που καθόμαστε χωριστά, ξέρετε, δε ημένη η άλλη αριστά, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σωστά το είπε. Και έτσι θα ναι, Θεωρεί να λειτουργεί. <laughs> Όχι, δεν θα λειτουργώ εγώ στη Μέση Κυρία μου, κάνετε ένα μικρό λαθάκι εδώ. Θα... <laughs> δεν ορίσαμε διότι δεν χρειαζόμαστε διαιτητή. Δεν χρειαζόμαστε διαιτητή. Εξάλλου, ξέρas. Όταν είναι μετά όταν παίζουμε με τα τσικού. Δεν... Καταλαβαίνει, δεν. Ναι, αγαπητέ, αφήστε το αυτό να το πει στο τέλο ο αγώνα. Δηλαδή στο τέλος, το τέλο, ανάλογα το χειροκρότημο που θα πάρουμε και τέλο πάντων που θα πάρει το καβαλιέρο μα για το καβαλιά του και το λόγο. Έτσι, έτσι αυτό, αυτό, <laughs> αυτό. αυτό, αυτό. Ε, Πολύ σωστά. Συντορί μα λοιπόν, να πω στου φίλου που δεν ήταν την περασμένη εκπομπή μαζί μα, να πούμε ότι είναι άγνωστέ λέξει, τι οποίε έχουμε μαζέψει εμεί τα κοριτσάκια και εσύ στα αγοράκια, έτσι θα πετάμε ένα στον άλλον το μπαλάκι και ε, ανάλογα, ε, ανάλογα τι πιάνει ο άλλος. Αν ο νεκτάριος χάσει την μπάλα, έτσι και αυτό προσέξαμε λίγο. Ε, να συμβαίνει αρκετά συχνά, μπορείτε να τον βοηθεί, βοηθάτε, έτσι έχετε όλη την ευχαίρια να τον βοηθάτε να τον στηρίζετε, να του ανηψώνετε το ηθικό Μ, τα αγορά... Αλλά, εντάξει, οκ, οκ Τελειώσα μου τον, Τα κοριτσάκια ναι. <laughs> Τα κοριτσάκια θα προσπαθούν να βοηθήσουν εμένα, τώρα μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, έτσι, εγώ να βοηθάω εσάς, γιατί ξέρω τη λέξη ας πούμε, ιόνεκτάριο στα αγοράκια. Οπότε. Μια ομάδα γινόμαστε και βοηθάει ένας τον Άντελ, και έτσι θα περάσουν οι και... δύο όρες Παιδιαρίσματα. <laughs> Αγαπητοί κύριοι άνδρες, <laughs> όπως έχουμε ηθική Καλώς. υποχρέωση, έτσι μπορούμε καλούμε τις κυρίες να υποχωρήσουν, να δηλώσουν από τώρα ε, υποταγή, χαμένες, νικημένες κτλ. <laughs> θα είμαστε καλοί μαζί τους. Τάπετε. Πώς? Δεν λοιπόν, μπορεί να λόγω κανατάπιτο, να προσκυνήσει. Τι <laughs> Έχετε να πάθετε. Λοιπόν, δεν, δεν θέλετε να υποθέσω. Επιμένετε, έτσι. Ε, τι επιμένουμε, τι σημαίνει επιμένουμε. Μας πετάτε το γάντι για να κοχεί ή μας πετάτε το γάντι για να... να για λίγο Σας πετάμε το γάντι να αποχωρήσετε με αξιοπρέπεια. Αυτά, αυτά μόνο ένας που φοβάται το κάνει. Ένα Όχι, έχουμε ηθική υποχρέωση να το κάνουμε αυτό. Ναι, μην νοιάζεστε τόσο πολύ για μας, νοιαστείτε για τον εαυτό και φύγαμε για τραγούδι. <laughs> Α, θέλετε και τραγούδι, μάλιστα. Λοιπόν, αρχίζει το μάτς, κυρία μου. λέω. <laughs> Μαριά σαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνη Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς Ερήμος η πόλη, τρέχατε κι αρχίζει το μάτς Πω πω γουστάρω, να βλέπω κασκόλ Να βλέπω σημείς να μπαίνουνε γκολ Πώς μας ενώνει και πώς μας τονί Του διακογιάνει η φωνή Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγόνι. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το ματ ρήμος η πόλη, τρέχατε και αρχίζει το ματ Έτσι ώρα αρχίζει το ματ, αρχίζει το ματ, κανείς μοιουνιέται. Σοπάστε και αρχίζει το ματ. Όποιο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώ μα ενώνει και πώ μα δονεί, Του διακογένει φωνή. Αρχίζει το μάτ, παράτα με τώρα. Πλησία ή ώρα. Αρχίζει το μάτ, αρχίζει το μάτ. Κανεί μη κουνιέτε σοπαστε και αρχίζει το μάτ. Και όποιο γνωρίζει, τι φτέλε όλα αυτά. Α που εξηγήσει μετά. Λοιπόν. Ωραίο. Αν και να σου πω κάτι, θα μου άρεσε σήμερα που έχω έτσι μια ελαφρά ημικρανία. Ναι. Λόγω αυτού που είπα ναι. λίγο προηγούμενα που μου το είπε σαν ναι. δηματάκι, θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, <χω> ναι. Μετά τα συνεχίστε. Μην ναι, πάλι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα σου άρεσε τι. Τα ενίκω, μη ενδύμω. Θα μου άρεσε λίγο σήμερα να μην είχα μουσική. Σήμερα διάλεξε τη μέρα να βάλει, να μου βάλει μουσική. Κυρία μου, έκρα μου. Καταρχήν και ποιο σου είπε ότι λυπάμαι τον αντίπαλο. Σου έδωσα, είχε την ευκαιρία σου. You had your, your chance. You had your chance, έτσι. Δεν μπορείς να τον αποχωρήσετε. Δεν το κάνατε, λυπάμαι. Σαν να έχω βρει τον μπελά μου που λένε. Έτσι. Θα το υπομείνω όμως και αυτό. Να το υποστήσεις, Λοιπόν, όταν ήσασταν μικρός, θα βατσινοθήκατε. Βεβαίω, κυρία μου, βατσινώθηκα. Μάλλον δεν βατσινώθηκα γιατί δεν μου άφησε ο μπαμπά μου να βατσινωθώ. Α, γιατί. Διότι τότε το εμβόλιο αυτό υπήρχε μία φήμη mm -hmm. ότι το εμβόλιο το συγκεκριμένο είναι. πώς το λένε. Ε, δεν έκανε καλό, κάτι τέτοιο και δεν βατσινώθηκα. Επικίνδυνο, είναι και έχει πάρα πολλέ ε, επι... Έτσι, Έτσι, έτσι, έτσι. Ε, δεν βατσινώθηκα, λοιπόν, και οι άντρε ένα 1-0. Τι κυρίες. τον μου. <Carmeloidicolo> <Very good> Α, έτσι, το Περίμενε. πάτε! Περιμενώ <laughs> όχι, να πάρω τον blog μου, να σημειώνω το score, Α, δεν χρειάζεται, θα το κρατάνε οι φίλοι Ξέρεις μας. Όμως, Ήρθε και ο Φίλιππος μας. Ξέρεις όμως τι συμβαίνει, έτσι. Ξέρεις τι συμβαίνει yeah. στα yeah. μεγάλα τα παιχνίδια. Ο αντίπαλο αφήνει λίγο χώρο Τι, για να δει πώ αναπτύσσεται η αντίπαλη ομάδα. να δει, ας πούμε... Καλά, έφαγε γκολ από τα αποδητήρια τώρα και μην τίποτα έφαγα, έτσι. Εγώ δεν έφαγα γκολ από τα αποδητήρια και είναι λίγο δύσκολο να μου βάλει κάποιο γκολ και ιδιαίτερα από τα αποδητήρια. Απλά σου έδωσα χώρο να δω αν. Το ε... ψυχανεμίστηκα, κυρία μου, ότι θα... θα είναι μια εύκολη νίκη απόψε. Το μυριστήκατε, το καταλάβατε. Α! Δεν. Να θυμίστε <laughs> να ναι. γιατί το γύρω σου, τι είπατε λίγο νωρίτερα, δεν έρχεται μόνο. Κούγαρ μόνον επέρχεται. Ναι, την έχετε μου ξαναπεί αυτήν τη λέξη. Ψυχανεμιστήκαμε. Λοιπόν, Έτσι, ένα μηδένι ναι. ναι. άντρε θέλετε, το θέλετε. Ε, Πώ θα γίνει, <laughs> Θέλουμε, τι. Οκ, okay. okay, όμορφο. Λοιπόν, για πε κανένα νέο ναι, εκτό από αυτό, η Σίλια ακούγεται στο βάθο. Θέλει να με βγάλει λίγο πιο ξέβαθα. <laughs> <laughs> πιο ξέβαθα δεν μπορώ να σε βγάλω. Ε, θα, το, θα το διαχειριστώ, εντάξει, θα το μπορεί κάνω. Μπορείς να με βάζει στη, στην άκρη παραλία και την άλλη να με πετάς στα βαθιά, κάτσε. Θα σε φτιάξω, θα σε δω αρτωπίσω. Πώς ήταν Μη η εβδομάδα σου, αλήθεια? Η εβδομάδα μου ήταν μια κοινή εβδομάδα χειμωνιάτικη. Ε, ναι, εδώ σήμερα λίγο αρχίζει να πέφτει λίγο η δερμοκρασία και ένα ψήλο χαλάει ο καιρός, δεν μπορώ να πω χάλασε. Mm. Ο ήλιος με κρυβόταν, μία έβγαινε, μία μας έκανε τσάκα με αυτό, αλλά εντάξει, okay, ακόμα καλό, καλό καιρό έχουμε. Εδώ που τα λέμε δεν είδαμε και χειμώνα φέτο παιδιά, έτσι. Όχι, και όπως είπανε, ήταν ακόμα λέει... Ακόμα και ο Θεός μαζί μας. Ε, ο Θεός ήταν μαζί μας, ναι. Mm. Ε, το πήρανε χαμπάρι η, το επιτελείο μου, ναι. ότι προσπαθείς να με παγιδεύσεις. Αλλά δεν πειράζει. Θα σε περιποιηθώ εγώ. Το επιτελείο Μα... θα έπρεπε να γνωρίζει ότι από την αρχή της γνωριμίας μας προσπαθώ να σε επαγεδέψω όσον αφορά, βέβαια, το παιχνίδι που κάνουμε μεταξύ μας. Προφανώς. Κατά... <Και> από... <laughs> και από... Πλην, πλην αλλά αν ανεπιτυχώς. Να, εντάξει. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι έχω πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό μου. Mm. Αλλά για να ηρεμήσω τις κυρίες και τους κυρίους μου δίπλα σου, λέω ότι μόνο στο παιχνίδι. Για όλα τα άλλα έχω αφήσει ελεύθερο. <laughs> και να μην με είχες αφήσει θα είχα απελευθερωθεί μόνο μου. Λοιπόν. Ε, ναι, καλά. Άστε, άστε. Θέλεις να ακούσεις Mexican rap? Ε, θέλω να ακούσω, αλλά θέλω να ακούσω και από τους Rainbow ένα τραγούδι. Από τους Φέρα... Rainbow? Ναι, ναι. Σήμερα, ναι. λόγω του ότι διάβασα έτσι και στο φόρουμ, ένα πώ το είχαν ανοίξει για το ποιο είναι ο καλύτερο κιθαρίστας, Εγώ υποστήριξα ότι είναι ο Ρίτσι Μπράγμαρ. Mm -hmm. Τέλο πάντων, είναι και αγούδι. Ποιο θέλει <coughs> να ακούσει από το είναι το Άρια. Και θα ήθελα να τα ακούσω, αν μπορείτε. Είναι λίγο δυνατό. Δεν ξέρω για τα φτάκια σα, για την... Έχουμε mm. μια κάποια ηλικία, αλλά θα το ανεχθούμε. Νεκτάριες εσένα τρεύω. Δεν το ξέρω, κυρία μου. <laughs> <laughs> το Ariel θέλετε, εντάξει, θα το ακούσετε όμως σε λίγο, έτσι, όχι τώρα. Mm. Προς το παρόν <laughs> θα σας <laughs> βάλω... Δεν είπα τώρα. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα προς το παρόν θα σας βάλω Mexican rap, κυρία μου. the perfection, this won't stop till the cops cut block, and with the 12 gate sweeping me off the block, I, cause so as wiggles pop block my show got, your betty a back, guaranteed it's the show shot, no tradies smash, just a ball head flash, move up my castles, don't forget we bomb upstairs, cause these days I pray when take place, I, I sleep and smoke all day and work nights. Right, ride on the coast, it's only right I give a toast, that's the host to all y'all folks, I, it's time me hit for madness, as we throw down, Six εξάτσε, ό,τι άλλο It's no coincidence, the five plus ten the Latin is lighting, push your The DH in better form And that I'm in The DH about the whole damn nation from block to block That don't stop till we see the cops moving to a back spot Hip hop on stop pop block and break Maybe even skate I get my take with the flesh breaks singing real Spanish of damage over imitate Try to emulate But they fade, break, the fake as the case penetrate stimulate what They love to hate, put your hands in the sky, don't lie, it feels good And my track gets drops in the roughest neighborhood Δεν ήλθαμε, κυρία μου. Δεν σου πονεκτάριε. Να μου πει. Κάνει τον Πως Πώ, πώ, πώ, πώ, είπατε, κυρία μου. <laughs> Κάνει το παφαίρο, λέω. Λοιπόν. Το παφαίρο? Mm -hmm. Όχι, συνήθω κάνω την πάπια. Mm -hmm. Αν έκανε τον παφαίρο, τι θα έκανε. Αν έκανα τον παφαίρο, τι θα έκανα. Τι θα έκανα, αν έκανα τον παφαίρο, θα έτρωγα κάτι δηλαδή. Όχι. Oh. Ε, ναι. Ε, θα ήμουνα ο αρχηγό, ας πούμε. Όχι. Δεν θα τολμούσα mm. να πω αυτό το πράγμα. <coughs> Απλά σχετικά με τα τραγούδια που σου είπα, Κάνει τον Παφέρο. Καλό. Τη, το, το, το, την Πάπια. <laughs> Όχι, την Πάπια <laughs> το είπα. με την Πάπια. <laughs> ε, ναι, δεν ξέρω γιατί. <laughs> Λοιπόν, ο ε, Μπαφέρος <coughs> Ε, πες είναι ο Μπαφέρος Όχι, κάτσε έχουμε Ακόμα δεν μπορούμε να, έτσι, να το πάμε Γρήγορα-γρήγορα το θέμα mm. Όχι, στο Αρπακόλα Λοιπόν, γιατί θα πρέπει Α, να, να μπουν οι φίλοι σου Μα, ε, τότε δεν έχουμε σωστό σωστό σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό Θα πρέπει να μπουν οι φίλοι σου και στον Μπαφέρο Προσέχτε, όποιον καταλάβω γιατί θα τον καταλάβω. Θα τον Απαγορεύεται καταλάβω. Το, το Google το να παίξουμε έντιμα, πάρτι. παρακαλώ, έτσι, να παίξουμε έντιμα, ναι, ναι. παράκληση θερμή. Ναι, να δεν παίξουμε, ξέρω. δεν έχουμε ανάγκη, θα τις κερδίσουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν, μην το, δεν στενοχωριέστε. έχουμε ανάγκη ποιος θα κερδίσει, το ξέρουμε, αλλά mm. δεν είναι θέμα το, ποιος θα κερδίσει. Μη Αυτό είναι φάτε, έχουμε γλάρο. Θέμα είναι, <laughs> μην μου βάζεις mm. μουσική. Γιατί να μην σου βάζω <laughs> μουσική, πόνο δεν σου είπα ότι έχω ένα αλαφριά, έτσι, μία αλαφριά εμικρανία. Έχει πάρει στα μισό λεπτάκι να στρίψω, στα δεξιά. Α, στα δεξιά. Να <laughs> <laughs> δε δω δε δε το καλό μου χέρι, σκόρδο κρεμμύδι το πάω. <laughs> Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, παίζουμε <laughs> για τον μπαφέρο, γράψη το σε παρακαλώ πολύ, έτσι. Μπαφέρο, όπω ακούγεται με Ε, ε αε, μικρον, δεν υπάρχει να γράψω και τα σύμφωνα μπαφέρο. Κάνει τον μπαφέρο όταν σου μιλάμε κάποιε φορέ έτσι και το mm. αλλά εγώ επιμένω. Δεν χρειάζομαι σήμερα μουσική. Και μπαφέρος, ακριβώς έτσι, μπράβο. Ε, οι άντρες θα βοηθάνε, οι γυναίκες δεν θα βοηθάνε νεκτάριο ή νεκτάριο. Οι άντρες θα βοηθάνε στο νεκτάριο. Είπα, ε, μπαφέρος δεν... για τους άντρες. Ισχύει mm. για, για τους άντρες. Οι άντρες παίζουν με τον μπαφέρο mm. και οι γυναίκες θα παίξουν με τον μαλεβό. Mm, ναι, αλλά εγώ... Δεν σου mm. πετάω μία λέξη, ξέρει, και στη δίνω, έτσι, à, μου... Τι Έρωσα... με ρώτησες. Τι με τοποθετώ όμορφα σε μία πρόταση, οπότε... Ωραία. Με ρώτησες, λοιπόν, αν... αν κάνω τον μπαφέρο, σωστά. Mm -hmm. Και mm -hmm. εγώ σε ρωτάω, είσαι μαλεβή. Mm. Τρελή. Α, νιέτ. Τρελή, δεν είμαι, τρελή. Έχει κάτι σχέση, έτσι πλησιάζει λίγο προς αυτό. Α, Αι, όχι. Πώ με είπε, Μαλευή. Μαλεβί. Μαλευή. Μαλευ. Τώρα το ότι είμαι αρκετά έξυπνη, όχι. Δεν, δεν παίζει. Δεν θα το δεν θα τολμούσα ποτέ <laughs> να θίξω την εξυπνάδα σα. Θα ήταν μεγάλη. Αυτό είναι πολύ έξυπνη. Δεν είπα. Φε, πολύ πάει. λίγο είπα, μαλεβή. Λοιπόν, <tok unexpectedly> παίζουμε με το κορίτσι, εμεί παίζουμε με το μαλευή μεριό μικρονέλαιο εδώ κοντά μα. Ε... Αλκιονίτσα και εσύ. Ψήφισε στο διαγωνισμό από τι μαλευέ και, και τι ε... μπαφέρου και τι Μπαφεριές. Ε, παίζουμε ε, mm, και με τοποθεσίε. Δεν έχει Εντάξει, το τοποθεσίε όμω επειδή είναι τοπονύμια, <χ bank> θα έλεγα όχι. Ναι, Παίζουμε με λέξεις παίζουμε λέξεις, dom, Και ναι. φράσεις Ναι, παίζουμε με λέξεις, τι οποίε τοποθετούμε μέσα στι φράσει κατά τον καλύτερο τρόπο, το ώστε να βοηθήσουμε τον αντίπαλό μα, γιατί εντάξει, δεν θέλουμε να τον. Ε, Πώ να τον το βγάλουμε, νοκάουτ, αν είναι δυνατόν, σαν να βγάλουμε ένα δύο ράκι. Οπότε μην τον στείλουμε τον το νεκτάρι από τώρα. Χα, σαν να προσωπείτε σε προτάσει, δεν μα ενδιαφέρουν οι λέξει και τόσο από που έρχονται. Έτσι. Εγώ για να σα πω την αλήθεια, μου προτίμησε εκφράσει που είναι ε, ε, η συνέχεια από γιαγιά, παππού, θείου ε, και παλιέ. Ε, παλιά. Ναι, εντάξει, για μένα μια θεία μου το έχει πει. Λοιπόν, <Τι> είσαι... μήπως ο τέτοιος είναι σερβιτόρος Μπαφέρος Ναι Όχι καλέ μου Όχι καλέ μου Όχι καλέ μου, καλέ μου, εκτός, μου εκτός και έχει, τον έχει πιάσει, ας πούμε, μπαφέρο Άλλο αυτό Έτσι, είδες πόσο σε βοηθάω <Το> Με τις απαντήσεις που σου δίνω Α, Ρε και το... είναι το κορό εδώ. Το κορόιδο είναι, αλλά αυτό ήταν παράδειγμα. Δεν θα σου βάλω δεύτερη. Συγγνώμη, ο μπαφέρος είναι το κορόιδο ή δεν είναι? Είναι το κορόιδο, αλλά δεν θα σου το πεις. Αλκιόνι, γράψε 2-0. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Καλά και από εδώ και πέρα. Τον φίλο Εναι, Παύλα θα... Φίλιπη με βοήθησε, διότι έχεις διαρροές στην ομάδα σου. <laughs> 2-0. <laughs> να σου πω κάτι. Να μου πεις κάτι. Ποιο είναι, στο chat γράφτηκε αυτό το πράγμα, σου βοήθησε κάποιον να σου πει. Τι έχω σε νοιάζει, σένα. Το... Έχω, έχω και αυτό το μπελά, είσαι ωραίο και οι γυναίκε. Ε, δεν ε... Είναι, υπο... είναι αυτό που λέτε κύριε. στη βοητεία. Αυτό κυρία μου δεν, δεν θα σα πω από πού ήρθε η πληροφορία, προφανώ, το αντιλαμβάνεστε. Αν μου λες ότι ήρθε από γυναίκα, τότε ήρθε μία. Είμαι... Δεν είπα από γυναίκα, είπα τον φίλο Παύλα φίλη. Δεν το προσδιορίζω, δεν το λέω Σημασία mm -hmm. έχει ότι έχω ήδη μία ασφαλεια ασφαλείας 2-0 Πάμε, παίξτε με το μαλεβό εν μεταξύ κυρίες μου okay, Και πάμε να και ακούσουμε μία. ένα τραγουδάκι που Μη λέει Λειάκι Rainbow τόπος... Ariel Ναι, ναι, ναι, πριν το, το τραγούδι μου ε, Ας παρακαλώ, σας παρακαλώ Αυτό αφήστε το να παίξει. Μάλιστα Παλώ και την ημικρανία μου Πάμε We'll be right If I the light In whisper a whispered word She is gone A stranger without a name And in a dark room They all do the same Like the sand She's written I'm Θα λοιπόν και το rainbow από του rainbow, mm -hmm. μάλλον το áριελ. Yes, το θεώρησε και το. και τελείωσε. Ποιο. Το τραγούδι. Mm -hmm. Η υπόψη είναι mm -hmm. ότι δεν αρέσουν οι καλπουζανιέ, έτσι. Μην mm -hmm. με προσέξετε. Τι ακριβώ δεν σου αρέσει, η καλπουζανία. Mm -hmm. Γιατί κακό είναι, οι καλπουζανιέ yeah. δεν σου αρέσουν. Δεν μου αρέσουν οι καλλιπουζανιέ και πρόσφυγε γιατί σε βλέπω. Τι <laughs> κάνω, δεν κάνω κάτι, με συγχωρείτε κυρία μου. <laughs> δεν κάνω τίποτα απολύτω. Λοιπόν, ε, μια καλησπέρα. Λοιπόν, α, τώρα μάλιστα. Μπήκε με έβαλε μέσα. Οπότε μπορούμε να πούμε στου έξωθεν, Captain Morgan, Eliana, Angelin Black. Πανζου <μιλίου> και ίσως μια μεγάλη καλησπέρα. Να περάσουν μέσα στο τσάτ, εγώ θα τους πω με, με, με, με την καλησπέρα μου, να περάσουν μέσα στο τσάτ τα κοριτσά και τα αγοράκια και σημαίνω να ξέρεις, δεν έχω πρόβλημα. <σχεδιά> για να με βοηθήσει <σχεδιά> λίγο. Να, βέβαια θα με βοηθήσει και εσύ. Για το, τη λέξη που είπες, ε, μπορείς να μου την ε, μαλευεί, με είπες μαλευεί. Έτσι, ναι, τυχώς, μαλευή, ναι. ναι, ναι Και ναι, ναι. για χρωματιστείτε μου λίγο. Είσαι... Είναι αχρωμάτιστη. Είναι αχρωμάτιστο. Ρε δεν δεν χρωματίζεται. Αχρωμάτιστη δεν πάει. Πρόσεξε. Ε πώς. Είσαι μαλευή. Ναι. Μήπω είσαι μαλευή. Ναι. Καλά, είσαι μαλευή. Χρωματίζεται. Ναι. Για να χρωματιστείτε λίγο, να καταλάβω. Ρε, μπα είσαι μαλευή. Όχι. Ρε, Α, μαλευή. Λοιπόν, άντε, θα να σου δώσω μία τέτοια και δεν ξέρω μετά θα το δεχτώ σαν πόντο, αλλά τέλο πάντων. Mm -hmm. Α, βλέπω ότι είσαι μαλευή τελείω. Αγαθή. Νάιν. Καλή. Νάιν. Τελείω, το τελείω καλή όχι δεν. Ε, αγαθή... Αυτό πάει βέβαια πιο πολύ σε άντρες το συναντάς, έτσι. Είσαι μαλευός. Α, μήπως είναι αυτό που λέτε που έχει μετά το ΚΑΠΑ. <Σ2> όχι, το όχι, όχι, θα... όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν θέλετε τέτοια είμαι έντεχνη. Όχι είσαι έντεχνη, το ξέρω, όχι, όχι, όχι, όχι. όχι <σέλετε> <σέλετε> <το ξέρω. σέλετε> Λοιπόν, θα το βρούμε εμεί εδώ μετά από κάτι Ναι, απεριμένουμε μέχρι τη μέχρι ναι, δεύτερα παρουσία. Και δεν με ενδιαφέρει. Θα, θα περιμένει μέχρι να τελειώσει το ώρακι μα. Όσε λέξει έχει βρει, εγώ τι σημειώνω. Λοιπόν, uh -huh. ε, ε, αυτέ δεν μου είπε. Ποιε? Καλπουζανιές. Καλπουζανιές. Ναι, δεν θέλω να μου κάνει καλπουζανιέ. Ε, Γιατί... Μαγκιέ, ε, μπουσιέ. Γιατί... Ε, Παγαποντιέ. Λαδιέ. Με πόσε λέξει δεν σα το πω. Uh -huh. Ναι. 3-0! 3... Πω! Μέσα από την μικρή περιοχή, σκορώρι και μπαλί! <laughs> 3-0 το σκορ. Να σου είπα κάτι, ξέρεις τι μου <laughs> θυμίζεις τώρα. <laughs> θυμίζεις τι? Θυμίζεις αυτά, αυτά τα ματσάκια που βλέπουμε στη, στα, στα Τσικώ. Ναι. Ε, ναι, που πάνε... Ή να σου πω και στου σοβαρούς αγώνες αλλούς πάντων, ρε παιδί μου, που κατεβαίνει ο επιθετικός, η άμυνα παραμερίζει, η τερματοφύλακα φεύγει και σκοράρει μόνος τους. Λέει, εντάξει ρε κύριε, ρε φίλε, αφού τόσο πολύ πια το θέλεις, Α, έτσι, δηλαδή χάνετε είμαστε Φέρετε. μόνο 33 πρώτα λεπτά από την Φέρετε, έναρξη βρετε, του βρετε, αγώνα. Άφησε με να βάλω την ομάδα μου μέσα να Μα γιατί και... να σε αφήσω, παιδί μου, Αντίπαλος μου δεν είσαι, δεν θα παίξω και αμυντικά και επιθετικά, θα, σε, αλλά, θα σου, ναι, αλλά, θα σου ναι, μπλοκάρω ναι. την επίθεση. Ναι. Θα σε συγχύσω ψυχολογικά, θα σου ναι, βάλω θα μουσική έχει που έχει η μικρανία να σε πονάει το κεφάλι σου. Θα σου βάλω την ομάδα μου να τη στήσω κανονικά στο γήπεδο, να δω πώ θα αντιμετωπίσει. Να περιμένω δηλαδή. Δεν, έτσι. Ε, λοιπόν, μάλιστα. το Μαλεβί θέλω να με βοηθήσει γιατί εγώ σε βοηθάω πάρα πάρα πολύ Γι' αυτό έχει φτάσει άλλωστε στο 3-0 Θέλω σου είπα, να με βοηθήσει λίγο στο Μαλεβί έχει να, το να το κάνει συνήθως, έχει να κάνει συνήθω με άντρες, έτσι αυτό Οι άντρε το παθαίνουν κατά βάση αυτό, βρεσή, αυτό. Μετά, Γιατί ξέρει πόσα πράγματα έχουν να κάνουν συνήθω με άντρες Ε, μα, μάλιστα. δεν με βοηθάει αυτό το πράγμα Βάλε το μου λίγο σε στάρισέ το μου Mm. Ε, ναι, πες και μια βοήθεια και στην... Λοιπόν, να βοηθήσω λίγο το, το κοινό Διότι από σένα δεν έχω και πολλές αλπίδες, Έτσι, mm. Θα βοηθήσω λοιπόν την παρέα σου Λέγοντας ότι μαλεβός ε, Είναι κάτι το οποίο αναφέρεται στην όψη mm. Στην όψη Καλησπέρα Ελεάνα. Ε, α, και η Νιάτσακ. <laughs> Έλα μέσα Νιάτσακ που μου λέει: Στην Τετάρτη θα μα πιείτε το αίμα. Γιάνκελ Μπρουντάν, να σε <laughs> Λοιπόν, <laughs> μην, μην την προκαλεί, γιατί από χτε μου τα έλεγε. Μου λέει: γελμπουρντάν... Αν επιλέξει, mm. θα τον αφήσει και θα κάνει παιχνίδι. <laughs> Είσαι πάρα πολύ καλή, μου λέει για ένα τέτοιο μάτσο με τον <laughs> νεκτάριο. Αυτό μου είπε mm. η Νιάτσακ. Έτσι Είσαι είπε, πάρα α. πολύ καλή και ο νεκτάριο ναι. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Θέ μου φυλαγέ μου από του φίλου μου, γιατί του εχθρού μου του ξέρω και άλλα σχετικά. Λοιπόν βοηθάω λοιπόν ε, την παρέα σου της ε, εξαιρετικής κυρίας λέγοντας ότι μαλευόσεις έτσι συνήθω αναφέρεται σε άντρα και έχει να κάνει κάτι με την όψη, η, δηλαδή η αλλαγή του της μαλευότητας του κάθε του ε, του αλλάζει την όψη. Τη εξυπνάδα, της χονμάρα της του, τη. Ε, oh, αυτή. Oh, oh. ε, Συνήθω η όψη αλλάζει με το χρόνο, αλλάζει με το. Όχι, το πρόσωπο. Το χαρακτήρα λιώνει, το χαρακτήρα. Δεν είπα εγώ για χαρακτήρα. Α, όχι, το πρόσωπο. Μόνο εμφανισιακά δηλαδή. Την όψη. Έτσι, την όψη. Την την όψη. Ναι. Άλλοι θεωρούν <laughs> του μαλευού ε, ελκυστικού, άλλοι θεωρούν του μαλευού. Άλλε μάλλον θεωρούν του μαλευού ελκυστικού, άλλε του θεωρούν. Μη ελκυστικού. Χώρα τατζίδε, μήπω. έλεος ε, πια. Ε, δηλαδή συμπάθαμε ε, κιόλα. Ε, κι ε, Τι άλλο θε να σου πω. Okay, λοιπόν. Ντάξει, ναι. Πολύ με βοήθησε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, οκ. Okay. Το αφήνουμε γιατί με, μετά ή θα σας το πω. Να μου το πει γιατί. Δε, αυτή τη λέξη την, ε, αποσύρουμε. Με την αποσύρουμε. Την αποσύρουμε. Την αποσύρουμε. Mm -hmm. Όχι, δεν είναι. Ε, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Άμα δεν βρίσκε μία λέξη, δεν θα την καρπούμε εγώ. Σαν νίκη. Α, όχι. Όχι, όχι, ε, βέβαια, όχι, κυρία μου, δεν όχι, κατάλαβα Όχι, όχι, όχι, όχι. Εσύ Α. αυτές που βρίσκεις θα γράφεις το ενεργητικό σου Ά, Αυτές μάλιστα. που δεν βρίσκουμε εμείς Απλά θα τις λέμε, έτσι Μαυρισμένος, ηλιοκαμένος, μήπως Αρνητικός, λοιπόν όχι, Μαλεβός, όχι, λοιπόν, λοιπόν, κυρία μου Είναι ο το... Καραφλός Νωρίστε, είναι αυτός που Είναι ο Καραφλός Πώς τον είπαμε, μαλεβό Μ, Καραφλός μαλεβό. Το έγραψε, λέει η Μέρη. Αν το έγραψε, θα το δεχτώ. Πού το. Για να δω μισό λεπτά. Αν έχει, το έχει γράψει, λεπτά, θα το δεχτώ. Γιατί θα το δεχτώ γιατί θα το αν δεχτώ. το έχει δει, μισό Εάν δεν το δει. Ε, Κρασιά τσίπουρα, μαλευό. Θα, α... θα το βρούμε αυτό. Αν το έχει γράψει η Μέρη, πιάνεται τη σανίκη μα. Οπότε είμαστε 3-1. Ο μαλευό. Για να λέει όχι. η Μέρη τι πιστεύω, τέλο. Όχι, πιστεύω. όχι, όχι. Δεν το έχει γράψει, δεν το έχει γράψει. Το έχει γράψει για να το λέει. Τελείωσε και το λέει με... Όχι. 3-1 άσω... Γιατί που τον, να το, το δω να το δω να το δω γραμμένο. Εάν, εάν το chat προχώρησε και εμείς δεν το είδαμε. Δεν είναι... Ή... Έχω από την πρώτη στιγμή που μπήκε η Μέρη μέσα στι 8 και 21, 8 και 19. Καλησπέρα σας, γεια σε όλους, τι κάνετε και όλα τα σχετικά. παίζουμε με με το πρόθεση, μαλεύει, μαλεύω... Κρασιά, όχι. Ωραία, okay, 3, on... όχι, όχι λέει η Μέρη, okay, 30. όχι, 3-0. Λοιπόν, έτσι, είμαστε στο 3 -0. Ο καραφλός λοιπόν! Ε... Πάμε παρακάτω. <laughs> λοιπόν, πε τη ε, Νίατσακ, ότι είναι πολύ τσορδέλι. Τσορδέλι? Mm -hmm. Μάλιστα, θα τη το πω. Πριν τη μουσική, μετά θα τη το πω. Όχι τώρα, να τη το πει. σε είσαι ε, τσορδέλι. Εμένα, εμένα, να μου το πει. τάκουσε η νία. Τι είναι το τσορδέλι? Ναι. Yeah. Mm. Παλιόπεδο Όχι πο, πο, πο, πο, πο, πο. Μέλη έσταζε το στόμα σου με αυτό το όχι <σομίως> Πω Εάν έσφε φάνηκε λέει <σομίως> ε, Τσορδέλη τσορδέλη τσορδέλη <σομίως> ναι. είναι Τραγούδι Ναι παλιόπεδο όχι έτσι αυτό είπαμε ναι. Είπα, Όχι Μία <σομίως> παλιόπεδο Ah, mm -hmm. Να σου πω, μήπως mm -hmm. είναι τσαχπινά. Τέσσερα μηδέν, τέσσερα μηδέν. Happy together, mm -hmm. από του Στούρτλ. <laughs> <laughs> yeah. Imagine me and you, I do.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 Πάμε λίγο παρακάτω. Χάνεται κατά κράτος, ε. Όχι, Αλλά δεν, δεν, μει, δεν έχουμε χάσει ακόμα. φίλε. Δεν έχει τελειώσει το μας. Έχεις δει μήπως αγώνες που στο 90 για να μην σου πω ότι στην καθυστέρηση που κρατάει ο διαιτητής, γιατί έχει τους δικούς του λόγους 94-95 μπαίνει το που το οποίο είναι εκείνο Μόνο οι που λυμμένοι στημένοι αγώνες και αυτοί που έχουν πρόεδρο το το λένε, αγώνες, τον, αγα... τον Αγαπούλα... Εσείς κάνετε προσποίησεις, το, έτσι πέφτεται κάτω, την πέφτεται το, κάτω, αγα... κάτω, Αγαπούλα, πούλα. πούλα. <laughs> λοιπόν, <laughs> με κατηγορούσαν οι κυρίες ότι δεν δίνω λέξεις, λοιπόν, θα δώσω ευθύς αμέσως, κυρία μου, έτσι. Αυτό, ε, ε, είναι, να... αυτό είναι αλήθεια, πρόσεχε, πρόσεχε λίγο, νεκτάρια, λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι και για ναι. να είμαστε δίκαιοι και απέναντι στα παιδιά ναι, έγινε, ναι. η αλήθεια είναι ότι μπήκα μέσα εγώ ενθουσιώδη, σου, σου πέταξα πολλές λέξεις Εσύ είχε τον χρόνο και στις, και στις έντυσα όμορφα Με αποτέλεσμα, βοηθήθηκες από μένα, βοηθήθηκες και από του διπλανούς σου Και μα αμέσω αμέσως, αμέσως έκαζε αυτό το 4-0 Όμως τώρα πάβει να ισχύει αυτό Και θα παίζω κι εγώ σφιχτά, σφιχτή άμυνα όπως παίζεις και εσύ Ωρα, okay? all right εσύ. All right λοιπόν κυρίες <συλίου> Εντάξει. <συλίου> όχι, <συλίου> δεν σε μπερδεύω. <συλίου> η οποία <συλίου> έχει να κάνει το εξή. Δηλαδή, έχει να κάνει ω εξή. Μία φράση, ρε παιδί μου. Μια, μια, ωραία. Μία λέξη η οποία περιέχεται στην εξή πολύ απλή φράση. Okay. Έτσι. Θα σε παρακαλέσω. Ναι. Έτσι. Ε, να μην χαλάσει το συγκλή. Το συγκλή. ναι. Ναι. Να μην χαλάσω το συγκλή, γιατί θα το χρειαστώ και αύριο. Να μην χαλάσω το συγκλή. Μέρι όμικρον. Μέρι, άσχο όμικρον. Μέρι βοήθεια. Βοηθάτε, <laughs> Χριστιανοί. Σως. <laughs> Σως. mayday mayday Μέιντεϊ. Λοιπόν, μην χαλάσω το συγκλή, γιατί το θέλει ο νεκτάριος αύριο. Το χρειάζομαι <laughs> και αύριο. <laughs> Έτσι. Έτσι. Το yes. λοιπόν, δεν σημαίνει το σερί. Όχι, βέβαια. Παρακαλώ. Μην θα αλλάξω το παιχνίδι, μην θα αλλάξω όλα αυτά. Όχι, τίμη διάθεση και όλα αυτά. Όχι, τίποτα. Λοιπόν, συγκλή. Γράφεται ακριβώς όπως τα ακούω. γάμα, Κ, Λ, Ι και τα δύο, ε. Συγκλή. Γράφεται. Έτσι, όπω ακριβώ το λέω. Σα ρωτώ γιατί με βοηθάει. Συγκλή. Ναι. Υ. Λάκτι. Ι, Γ, Ι. Πολύ... Μην χαλάσουμε τη φιλία μα. Μην χαλάσουμε την. <Ρι> <Ρι> Να και ο Ήκο συμφωνεί. Λοιπόν, μην χαλάσουμε την επαφή μα. Έτσι, σωστό. Όχι, κυρία μου. Σωστό, το συγκλή... όχι. η <Ρι> κυρία μου <Ρι> με μπέρδεψε. Το συγκλή... σωστό, σωστό, όχι όσον αφορά το νίκη. Λάθος, δεν είναι η μη χαλάσουμε τη φιλία μα. Συγκλίνω, το σύγκλίνω. Το... Είναι <Ρι> κρέα στη μάνη. Τι σχέση έχει <Ρι> αυτό. Και, έτσι, και, και με στην Κρήτη είναι, δεν είναι. <Ρι> Λοιπόν, <laughs> το κουβά. Τι τον θέλεις το κουβά αύριο. Ποιος σου το είπε αυτό. Εσένα σε ενδιαφέρει. Έχω κοπέλες. Στη... Έχεις στη... Κοπέλες. Στη... Στο πλάι μου. Α, πα, Έχεις πα, πα, κοπέλες, πα. έτσι. Το... Πολύ σωστά, τι λοιπόν. Ε, πες μου, τι τον θέλεις το κουβά. Θέλεις να πάρει ενδεχομένως τη Μαλαστούπα. Ε, η Μαλαστούπα είναι το φουσφουγκαταρόπανο. Ναι. Και δεν χρειάζομαι σε καμία περίπτωση να πάρω τη μαλαστούπα. Εντάξει, γι' αυτά είναι γυναικείε δουλειέ. 4-1. 4-1. Α, τη μαλαστούπα την ξεπερνάμε στον ντούκου, έτσι. Ε, Αφού την έχουμε ξαναπεί τη μαλαστούπα. Α, πώς την έχουμε δηλαδή, ξαναπεί τη δηλαδή, μαλαστούπα. Δηλαδή. Α, μάλιστα. Καλά, οκ. Okay. 4-1. Λοιπόν. λοιπόν mm. Το singly. Πώ λέμε. Από εκεί προσέξτε να δείτε. Singly είναι στην. στην Εδώ στην. Στην πόλη. Κρήτη είναι singly. Να μου κάνει στη χάρη. Ωραία, στην Κρήτη. Απέναντι από την Κρήτη, προς τα πάνω, προς τα βόρεια, μας έρχεται, περνάει ολόκληρη την, την Πελοπόννησο, έτσι, την κεντρική ναι. Πελοπόννησο και φτάνει στον Πατραϊκό και έχει και σούγλο. <χεχε> ναι, σωστό κι αυτό. Ο είναι αλκιώνει πράγματι, ναι. ε, Να σωστά. Να είστε μου. Mm, μάλιστα, yeah. λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω Και επειδή κατηγορήθηκα θα πω άλλη μία, έτσι mm -hmm. Σωστό, λοιπόν mm -hmm. ε, Σκούκια Λέγανε, έτσι mm -hmm. ε, Ο παππούς είχε μια σκούκια Ο παππούς μου <laughs> είχε μια σκούκια Sorry, κα καρκόφκα ah, Sorry Ναι. Sorry, ο παππού καρκό... μου είχε. Λοιπόν, κα... ο παππού. Συ... Συ... Είπα, sorry, μισό so, λεπτάκι. Καρκόθηκα. Αν ο παππού σου είχε. Λέγε. Τι. <laughs> τι <laughs> τι <laughs> θε να σου πω, παιδί μου, τι θε να σου πω, Τι ε? αυτό, ε? πω... Μία σκούκια. Α, μία σκ... mm. ναι, σκούκια. Ναι, μία σκούκια. Συγγνώμη. Καρκόθηκα και δεν άκουσα. Έτσι, έδειξε και... ναι, σκούκια. Ωραία, εμείς παίζουμε με τη σκούκια και εσύ παίζεις με το καρ... καρκόφκα. Καρκόφκα, γράψε μου το, εγώ τουλάχιστον θα γράφω. Όπως ακριβώς τα ακούς. Εγώ δεν βάζω δύσκολες λέξεις, με... μάλλον δεν βάζω δύσκολες μπορεί να είναι, με ορθογραφίες. Ε... Καρκόφκα. Καρκόφκα, καρκόφκα. Δηλαδή με κα, α, α ρ, ρ, θ, ω, ω θ, θ κα και α, α Ναι, ναι, ναι, έχει και έναν ψευρισμό μέσα Μ' αρέσει oh. το καρκώθκα Καρκώθκα Λοιπόν, παίζουμε με το καρκώθκα και πάμε τραγούδι Και με τη σκούτια παίζουμε Δεν έχει μια σχέση με τα σκούτια, ε Όχι, δεν έχει βέβαια Τα σκούτια τι είναι, ξέρει Βεβαίως, είναι τα ρούχα Δεν θέλω να μας πεις, σε ρώτησα Γιατί ποιο ρωτά, δηλαδή με ρωτάς σε εμένα ποιο ρωτάς δεν ρωτα κανέναν, λοιπόν. Κρύωσα, λοιπόν, λέει ο Στέλιος. Κρύωσα, στραβοκατάπια. Είναι το καρκόφκα. Καρκόφκα. Πεντένα, πεντένα. Για να δούμε αν θα βγάλετε τουλάχιστον ένα αξιοπρεπές. Μια αξιοπρεπή ήττα. Λοιπόν, πεντένα. και εμείς ψάχνουμε κορίτσια για το Σκουκιά. Έτσι. Τι είπες, έκανες. <σπάς το πρώι> είχε μια <καις> Α, είχε μια σκούκια καμία σχέση oh. με τη σκούφια γιατί δεν όχι όχι βέβαια ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Tonight, she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in, 1230 flights, mm -hmm. the moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped to know the along the way. Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies He turned to me as if to say Hurry boy, it's waiting for you Το βρήκε, δεν το βρήκε η Μέρι. Ποιο η Κάπα. Ναι. Όχι βέβαια. Ο <laughs> Νόου. Oh, no. Γιατί το είπε γιε. Yes. Το γιε. Yes, ναι. Το γιε. Ω πάπα. Το γιε. Yes, yeah. Πήγαινε αλλού. Με συγχωρείτε. Uh, δεν πήγαινε είναι. Στο, πήγαινε στον παντουσέτο. Ναι. Ο δικό μου είχε γκόμενα που τη πάτησε. Όχι. Oh, Συγχωρεί για τη λέξη. Που τη πάτησε το κεφάλι φορτηγό. Σύμφωνα μην πείτε ότι το μεγαλύτερο τρόλινγκ ο Θεός, λοιπόν, σκ... μήπως είχε σκυλή, σκυλά, Όχι. No. είχε μία σκούκα, mm. μία... ένα σκυλάκι. No. No, no, no, no, no, no, no, no, Δεν έχει σχέση με ζώο. Θα έλεγα ότι μπορεί και να έχει. Α, θα έλεγε ότι μπορεί να έχει. Λοιπόν, είχε μία ε, σκουκιά, είχε μία σκουκιαστάνη. Σκούκια, όχι σκουκιά, σκούκια. Μια σκούκια, είχε μία σκούκια ο παππούς. Ο παππούς είχε μία σκούκια, στάνη με πρόβατα και τέτοια ζώα. Είχε μία, ε, ορίστε, μαγκούρα. Σκούκια, καλέ, λέμε. Σκούκια. Ζώα, έχει σχέση με ζώα. Λοιπόν, είχε, θα, θα, θα, σου, θα σου δώσω ακόμα ένα hint, έτσι, γιατί είμαι καλός σήμερα. Ευχαριστώ. Και έχω και, δεν ξέρω σήμερα, είμαι πολύ μου. Λοιπόν, ε, είναι ζώο και δύο είναι τετράποδων. <laughs> θα μου πεις <laughs> υπάρχουν τρίποδα? <laughs> Όχι, αλλά υπάρχουν σαν ανταραποδαρούσε. <laughs> Α πούμε που δεν μπορούσαν να είναι τρίποδα, καλά το είπε. Έτσι. Λοιπόν, είναι τετράποδο. Πρέπει να ψάχνουμε στα, στα ζώα εδώ. Είχε μια σκούκια. Σκούκια, <laughs> τι ζώο είναι η σκούκια, παιδιά. Ε, δεν το δίνουμε ακόμα, δεν το μ, παραδίνουμε τα όπλα σε αυτή τη λέξη, έτσι την κρατάμε. Okay. Ε, ε, οκ. Εγώ δεν σου έχω δώσει κάποια που να ψάχνει, τι έχει βρει όλε. Γεσουί. Γεσουί. Yes yes yes λοιπόν, yes ε, τέλο πάντων, mm. ε, νομίζω ότι το. Τάξι, Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay, τα δικά μου είναι λίγο απειρόκαλα. Τέλο πάντων. Απειρόκαλα. Mm. Λοπ, γράψε mm. κατσίκα είναι. Κατσίκα Στηνική. είναι, αλλά θα το δεχτώ επειδή χάνεται και δεν θέλω, θέλω να έχει και λίγο ενδιαφέρον ο άγωνας. Κανονικά είναι η άσπρη κατσίκα. Κάνε μα τη χάρη νεκτάρι. Εφόσον. Και βέβαια, θα... ε, συγγνώμη λάθος, θα... ε, συγγνώμη, λάθος. δεν είναι κατσίκα, τέλος εντάξει, λοιπόν, προβατίνα είναι, η άσπρη προβατίνα. Για να σου πω, γιατί όταν σου είπα στάνη δεν μου είπες ναι, γιατί στάνει, ναι. τι, τι δουλειά έχει στάνει ναι. πλησιάζω. πλησιάζω! Τι θα το κάνουμε όπως τα παιδάκια! Θα το κάνουμε όπως... Κρύο, κρύο, κρύο, κρύο, κρύο! Πώς ναι, το λέ... ναι, Θυμάσαι ναι. τι λέω όταν ήμασταν πιτσερικάδες και παίζαμε, ναι. και παίζαμε... Ναι. κρυφτό, ε! Το θυμάσαι! Yeah? Λεμόνι, ναι. λεμόνι, λεμόνι και ο ποντίκο ζυγόνη, λεμόνι... Έτσι δεν λέγατε εσείς! Δεν λέγατε έτσι! Λεμόνι, λεμόνι και ο ποντίκο ζυγόνη! Άμα πλησιάζει η μαύρα σε βρή, δεν σου λέγανε... Ναι, είσαι στεντεύετε, είσαι στεντεύετε το είσαι ναι, είσαι του το ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχω, είμαι τόσο, πώς να το πω μου. Δεν έχω, δεν είμαι απειρόκαλη. Δεν είσαι απειρόκαλη. Απειρόκαλη είναι, δύο, είναι μια σύνθετη λέξη προερχόμενη από το δεν, άπειρο καλή. Δεν, δεν είμαι πάρα πολύ καλή. Δεν ήθελα να με εσύ. Απειρόκαλη. Είναι συνέστημα, είναι ιδιότητα, τι είναι. Είναι χαρακτηριστικό. Mm. Θα μπορούσα να πω και χάρη. Όχι χάρισμα. Ένα χάρισμα το οποίο βέβαια το μαζευεις λιγο λίγο-λίγο. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω περισσότερο. Εγώ, και εγώ σε βοηθάω πολύ. Άσε με. Ε, με το χρόνο. Με το χρόνο. Με το χρόνο έχει να κάνει αυτό. Δεν είσαι απειρό, Καλή. Δεν είσαι εμπειρή. Λοιπόν, είμαι σίγουρη. Παρατάω στυλό Κάτω. Δεν ναι. γίνεται. Είμαι σίγουρη ότι ανοίγεις Google. Χάάάάάρα! Δηλώστε παταγή μου τώρα. Αλλιώ θα συνεχίσω πέρα, να σας χτυπάω αλίπιτα. 10 Google... ώρα, 10 η ώρα, ναι. 10 η ώρα θα πάρει στο... 6-2 παρακαλώ, 6-2 παρακαλώ. Λοιπόν, 6-2 και από εδώ και πέρα θα το παίξω αλλιώ το παιχνίδι, κορίτσια. Λοιπόν, yeah. και να έχει υπόψη σου ότι ε, ο κερές, <laughs> ο κερές μου, έτσι, είναι πολύ σοβαρό. Σκοπό σου, Oh no, κυρία μου. Ο κερές σου, ο κερές σου, είναι πολύ σοβαρός Βεβαίω. Ο κερές, είσαι σίγουρος ότι λες σωστά τα άρθρα Of course I am Ναι μήπως είναι η κερές, ο κερές, το κερές Όχι, Έτσι, oh, γιατί υπάρχει oh, το ο, oh, ο, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh. το γράφω και από κάτω oh, oh, oh, oh, oh. Na, oh. Ο, ο, ο, ο, Ο Ο Ωραία, δίνει λέξεις, λοιπόν Δώσ' μας αλλημία γιατί θέλουμε να παίξουμε, είμαστε σε φόρμα και θέλουμε να, δει, να παίξουμε με αλλημία. Α, έτσι θέλετε. Λοιπόν, ε, <laughs> κοιτάξε, παρόλο που είσαστε πακάκια, mm. έτσι, εγώ σας αγαπάω. Τι είμαστε? Πακάκια. Τακάκια. Πα, πακάκια. Πακάκια. Πακάκη. Πακάκη. Πακάκη. καταλαβαμε ναι, ναι, Δεν χρειάζεται πακάκια. εδώ να μας γράψει τη λέξη. Είμαστε, παπάκι. είμαστε πακάκια. Παιδιά, έτσι. παρόλο ότι είμαστε πακάκια, έτσι, ο Θεός, ο Νεκτάριας μας αγαπάει. <laughs> λοιπόν, νοκ, okay, θα την παίξουμε, Πως λοιπόν. λοιπόν, μπορείς έτσι λιγάκι να βοηθήσεις περισσότερο τη μέρη, όχι εμένα. Είσαι πακάκι, πακάκι, πακάκι και θα σας <laughs> τιμωρήσω. <τη> <laughs> <laughs> άστα. Ε, σε πάει. Εγώ το μου σε στίφο για πέστο. Ε πάλι. Τι βάρσε τραγούδι, τι άλλο να κάνω πλέον. Ναι, για είχα σε πέστο, εγώ είχα. Έ, φτάνει μια φορά ήδη να φτάω, όχι όπιος πακακι, πακακι, ε; mm -hmm. και, και θα σε πάει. τι μωρί ίσως. Ε. Να σε βγάζει κι πακακι, πια αυτό βγάζει. κι πακακι. И бентехри, δεν ξέρω βεθιά αυτό τραγούδι αυτό. <laughs> Μου αρέσει νεκτάρι, δηλαδή. δεν έχω και καμία βοήθεια, εσύ έχεις τέσσερις γύρω σου, έχεις δύο εκεί Και λοιπόν, και ένα... ναι, έχω, έχω, έχω, α, όλα και όλα, έχω, πώς το λένε, ε? έχω Είχα. και ομάδα Έτσι, να το πούμε αυτό προς τους έξω, ότι ο νεκτάριος ε, περιστοιχίζεται από ανθρώπους δικούς του Τους μάζεψε, μάζεψε όλο το σοϊ, φίλους και γνωστού. έτσι, να το γνωρίσουν, δεν λέω ονόματα δεν λέω, ναι, τίποτε, εντάξει, έκανε το λάθος και μου το είπε πριν, να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Εγώ φταίω, που... ναι. έτσι, Εσύ φταίσαι, εγώ φταίω, εγώ φταίω που ήθελα να παίξω ένδυμα και, έτσι, και καθαρά, βλέπει. ένδυμα και καθαρά. Εγώ είμαι μόνη μου από εδώ, εγώ mm. είμαι μόνιμο. εντάξει, δεν έτσι. έχω τίποτα, ούτε βοήθεια, ούτε τίποτα, ό,τι με βοηθάει το chat. Λοιπόν, για να δούμε, λοιπόν, με τα πακάκια και με τι άλλο είπαμε, και με τον κερέ Και με τον κερέ Κερές και πακάκια. Έτσι. <laughs> και <laughs> σας <laughs> βάζω και ένα τραγούδι για να έχετε και χρόνο να σκεφτείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. The final <laughs> countdown, <laughs> κυρία μου. Αλκιόνι μην μπερδεύει το πράγμα στα πακάκια. <laughs> ναι, μα. Final, the final countdown yeah. yes, yes, yes, yes Dear lady Σας yeah. ακούω λοιπόν Μήπως βρήκατε τίποτα Μήπως βρήκατε τίποτα με τον κερέ μου sí. Μήπως βρήκατε τίποτα ναι, με το πακάκι Το κερέ σου Τον το, το, το κερέ σου τον ψάχνουμε <laughs> Λοιπόν όλοι τα <laughs> Κορίτσια εδώ τον ψάχνουμε ναι, Και ναι, ναι, πρέπει ναι. να βρούμε Μέχρι να βρούμε εμείς τον κερέ σου Και πολύ σωστά είπε όχι πολύ σωστά. Θα έλεγα. εντάξει, γιατί δεν παίζεται διαδικτυακά μέρη, ποιο είναι το πρόβλημα, επειδή χάνουμε, άλλωστε ο καλός πέκτης ε, εδώ φαίνεται, έτσι, στην ήττα. Κατά βάση, <laughs> ο καλός παίκτη ξέρει να χάνει. Είμα. Λοιπόν, εξάλλου για το παιχνίδι είμαστε εδώ και όχι για το το σκορ που θα γραφτεί στο βίντεο. Yeah, έτσι, άμα κερδίζανε θα λέγανε είμαστε εδώ για να τους πιούμε το αίμα, να τους διαλύσουμε του αίμα. Εγώ δεν ξεκίνησα δεν πριν εκείνον, εγώ δεν μίλησα για πολέμους, δεν μίλησα για μάχες, δεν μίλησα για τα κόντρα, ναι το Είπα είπα κορίτσια εναντίον ανδρών, αλλά το είπα σαν τίτλο ταινία, θα πούμε. Να... Ε, εντάξει ρε παιδό μου, ε, εντάξει, εντάξει. <laughs> και ο Χίτλερ ταινία λοιπόν, νομίζω ότι συγγύριζε. Έψαξε μπαρούτα μπαρουταποθήκες σου εκεί, να δεις αν σου έχει μείνει μπαρούτι από το 40. Σε πληροφορώ 40, ότι, αφή, δε, αφή. Ότι, ξεκίνησα, ε, ότι ξεκίνησα την εκπομπή χωρίς να έχω ούτε μία λέξη. Εγώ εχθές ε, μάζεψα κάποιες, με βοήθησαν και τα κορίτσια μου στελειάν κάποιες, ε, έτσι τελωσό. Οι περισσότερες τις είχαμε μοιραστεί, γιατί κατά καιρού παίζουμε αυτό το παιχνίδι εμείς ε, οι δύο, mm. έτσι. Έτσι, σωστά. Ε, λοιπόν, Ενίοτε ξέρεις, γίνομαι... Ενίοτε πες, μια καλησπέρα. Μην είμαστε και αγενεί. Για να μου πεις Α, Σοφία, βεβαίω. Καλησπερού, στην κυρία Σοφία μας. Φάκι. Και ναι. είναι και ο Θανάσης Πάνου που είναι από νωρίς, ο άνθρωπος μέσα, τον το έχουμε αγνοήσει. Και το Θανάση να χαιρετήσω, Είσαι. τα αγοράκια να βοηθάνε τον Νεκτάριο, τα κοριτσάκια να βοηθάνε εμένα. Λοιπόν, όχι τόσο για μένα, όσο για γενικά το σύνολο, την παρέα, για να φτάσουμε τέσσερι τέσσερις λέξεις θέλουμε ακόμα, τουλάχιστον να ισοφαρίσουμε το θέμα. Ε, νεκτάριο με ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά, λες εσύ. Ε. Mm -hmm. Mm -hmm. ε, mm -hmm. Δεν ξέρει mm -hmm. όμω ότι κάποιε φορέ γίνομαι πολύ σουρτούχο. Σουρτούκο, σουρτούκο mm -hmm. ε, Περίμενα, το ξέρω, το έχω, το έχω, το, χω, το χω, Λοιπόν, το χω, το χω, δεν το χω, με ενδιαφέρει αν το έχει, αν το έχεις να το έχεις, να βοηθήσει λίγο και εμά που δεν το έχουμε για το. <coughs> για το. πακάκια. <coughs> πακάκια. Το Όχι, παίρνει και τον κεραί. Θέλω τον το κεραί σου. Θέλει τον κεραί μου. Mm. <coughs> <coughs> Γιάννη τον ελένε το κερέ σου, στον κουμπάρο ναι. σου. Ναι, νάιν, νάιν, νάιν. Όχι, πιάσε όλο, το, όλο το γενελαγικό μου δέντρο. Είναι συγγένεια, είναι λέξη που εκφράζει συγγένεια, που δηλώνει συγγένεια, συγγνώμη. Σιγά να μην σου πω αν είναι και μπάρμπας μου. Δηλώνει, δηλώνει μία σχέση. Δηλώνει μία σχέση. Εγώ ε, Όχι, βέβαια. κ ε, <laughs> Λοιπόν, φίλος είμαι, Όχι, ε, δεν, καρδιακός δεν είναι. φίλος. Ναίν, ε, όσο είναι. μαλαγάνα και να είσαι δεν πρόκειται να με πείσεις να σου το πω. Εγώ δεν σου είπα, δεν είμαι μαλαγάνα, είμαι σουρτούκο. Ε, λοιπόν, γιατί, μαλασου... ν, ν, ν, σουρτούκο δεν είναι η μαλαγάνα. Πολύ σουρτούκο γίνομαι. Mm. Λοιπόν, ε, ο, ο κερέσου λοιπόν, mm. είναι κοντά σου αυτή τη στιγμή. Ναίν. Α, δεν τον έχεις κοντά τον κερέσου, γιος σου. Νάιν. Νάιν. Αυτό το Νάιν, που τη δίνει. Νάιν. Νάιν. Mm. Και και και σέ, και, και, και, και ποκολίκη, στρακαβόκος. Νάιν. Δεύτερος πάνω. Ναι. Τι είπα, Μα, τελικά, τώρα. Τελικά, γράφει ως, uh, Έχω μία απάντηση. Η Σουρτούκο είναι αυτή που αλυτεύει, που ε, τριγυρίζει, που είναι έτσι λίγο... Παλιό θήλυκο. Τα δύο, ωραία, πω, πω. Θα φάτε κατοστάρα, θα φάτε κατ' ο Στάρα. <laughs> mm. Για μου για τον Κερέσου, μίλησα μου γι' αυτόν. Ε, είναι ψηλός, είναι όμορφος, είναι φθιτενής. Και η όλες, τέλος ε, πάντων, είναι... <laughs> πώς το λένε, μωρέ, αυτόν τον άντρα τη αδερφής σου... Όχι, συγγνώμη. Ναι, και τον άντρα τη αδερφής σου και της αδερφής σου. Δεν έχω αδερφή, αδερφέ, έχω μόνο. <laughs> <laughs> <laughs> ναι, άμα να πιάνεσαι... Δεν είναι συγγένεια. Α, έλεος πια. Έ, Έ, έλεος έλεος πια. Έλεος, Έ, έλεος πια. Άρα γίνεται εχθρός. Ούτε εχθρό που δεν είναι. Ούτε φίλος. Αναγκαίο κακό είναι ε. Το στεφάνι σου Ε, το στεφάνι μου Πας καλά μωρέ, ο κεραίς το στεφάνι μου Έλεος πια. Αναγκαίο κακό, το στεφάνι μου Νάι, νάι, νάι, ούτε νονός δεν είναι κυρία Ελένα. Λοιπόν, ε, συνήθως οι άντρες λέτε Αναγκαίο κακό σου με το γάμο Σε αυτό θεωρείται αναγκαίο κακό Παρόλο ότι το έχει Να το πάρει το ποτάμι ναι, να το πάρει. Ε, θα το πάρει το μετά. Ο Κερές λοιπόν είναι το αφεντικό, κυρία μου. Κερές... Πολύ διασκεδάζω απόψε. Δεν, δεν είσαι βοήθεια. Δεν μπερδεύουνε. Λοιπόν, νονός δεν είναι, Ελεάννα νονός. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Χάσατε, χάσατε. Είναι λοιπόν, το αφεντικό. έχει να με πονάει τον τότο μου, αλλά τέλος πέντων. Τον τότο σου, ε, το δοντάκι σου. Όχι. <laughs> Καλά. Το πες δοντάκι. μου τι είναι το πακάκι εδώ μεταξύ σου, είπα και τραγούδι. Ναι, Μέχρι και το τραγούδι το... σου είπα. Πακάκι, <laughs> πάει στην ποταμιά αυτό. <laughs> <laughs> λοιπόν, δεν χάσαμε ακόμα. Μην το γράφεις στο chat και μου ε, βρίχνεις το ηθικό των ε, κοπλίβων. Όχι, όχι, όχι. όχι. Εντάξει. Mm. Άντε. Άλλο μ' Έτσι, λοιπόν. ναι, καλά, εντάξει <laughs> Λοιπόν, θα <laughs> μου πεις <laughs> τελικά Τα πακάκια, για βάλτε μου σε πρόταση πάλι Άντε πάλι σε τραγούδι στο βαλά Όχι θέλω σε τραγούδι, θέλω σε πρόταση Παρά το γεγονός ότι είσαι πακάκι; εγώ εξακολουθώ να σε αγαπάω ε, Παρόλο ότι είμαι έτσι λίγο αργόστροφη Ε, ε όχι βέβαια Αντιθέτω. Δεν, δεν, δεν είμαι. είμαι ε, ναι. <laughs> Μετά από αυτό, εξακολουθεί να το πιστεύει. Ε, βέβαια. <laughs> Μάλιστα. Χαίρομαι. Ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά, μ' αγαπά, έτσι. Εξακολουθεί να μ' αγαπά. Πακάκι. Mm -hmm. Λοιπόν, για να με βοηθήσουν εδώ τα παιδιά. Τα πακάκια ψάχνουμε, παρόλο παιδιά ότι είμαι πακάκι, προσέχτε λίγο, ο Ντόμ εξακολουθεί να με αγαπάει. Και είναι μέσα σε γάμο ο Ντόμ, υπόψη. Ε, βέβαια. Έτσι. Τι. έτσι, είναι μέσα ε, σε βέβαια. γάμο, είναι αυτό, και παρόλο ότι είμαι κι εγώ έτσι, πακάκι, φυτό, φυτό. είμαι φυτό. Όχι, nein. <Nine>. Όχι, η Σοφία αφού με είπε το αντίθετο. <χω> λοιπόν, παρόλα αυτά με αγαπάει. Έτσι, mm -hmm. Έτσι. Για μισό λεπτό, να κάτι μου στον εξώστη. Η γλωσσική μας μουσταλλιωριά, τα εδέσματα, τα εδέσματα, τα και λόγια στην καθημερινή μα επικοινωνία δημιουργούν ένα μενού που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η καταγωγή του, για παράδειγμα, η λέξη Αραλίκη, ξάπλα. Έχει πολύ δίκαιο μέχρι εδώ. Πολλέ θα δούμε. Ούτε ξέρω ποιο το έχει γράψει. Θα δούμε στο τέλο. Το έχει γράψει ο Θανάσης πάνω. Ναι. Το διάβασα κι εγώ μόλι τώρα. Έτσι ακριβώ είναι. Πολλέ θα δούμε ελληνικέ ψυχέ. Oh. Ρέπουσε. Ωραία λέξη αυτή, ρέπουσε προς τα υψηλά και τα ωραία έχουν ταυτίσει... Τι σημαίνει ρε, όπως σας ξέρεις! Έχουν λοιπόν, ροπή, κινούνται προς, οδεύουν, ναι, ναι. έχουν κατεύθυνση. Μπράβο. Ναι μωρέ, ναι, το κατάλαβομαι! Λοιπόν. 809010 <laughs> <laughs> Λοιπόν, το Τούρκικό ουσιαστικό Άρα λήξει σημαίνει λοιπόν το μεσοδιάστημα με τρόπο μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο και όλα αυτά τα έχει γράψει ο θενάση πάνω και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι μα παιδιά. Μέσα από αυτό. Το παιχνίδι λοιπόν, μαθαίνουμε, μαθαίνουμε την ιστορία των λέξεων, τη ρίζα του μπορεί να ανήκει κάπου αλλού. Εμεί όμω έτσι τι έχουμε. Οικειοποιηθεί, τις χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και πια μας ακούγονται ότι είναι δικές μας, παρόλο ότι κάποιες από αυτές δεν είναι καθόλου δικές μας όμως, έτσι. Πάρα πολλές είναι, η ρίζα τους που έρχεται από μακριά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει όμως, όλοι μιλούν ελληνικά. Τελικά έτσι, έτσι, έτσι, Ρωτάει η ημέρη, ναι, και, ναι. Έχει και έχει δίκιο ναι, ημέρη Θρακιώτικα ναι. είναι κριτικά είναι κτλ. Όχι, το πακάκι είναι ναι, ροδίτικο Βεβαίως, λοιπόν, παρόλα αυτά Εμένα εξακολουθεί να πονάει τον τότο μου Αλλά κανεί δεν μου το γιατρεύει μου το... το τότο σου, ναι το θα το, το, το... Το, το, το... Καλά, θα το δούμε Αν δεν είναι το κεφάλι σου mm -mm. Γιατί πονοκέφαλο έχεις προηγουμένως έτσι. Ναι, αλλά δεν θα βάλεις τραγούδια Αν δεν το βρεις, γιατί θέλουν να το, mm. να το... Γιατί ε, γιατί, γιατί, με εμένα δεν μου δίνει. Θέλει τραγούδι, δηλαδή να το σκεφτεί, Εγώ έχω και ε, εγώ. δεν θέλω πέρα. να το σκεφτώ, δηλαδή με συγχωρεί. Να έχω κι εγώ λίγο χρόνο. Ωραία. Εσύ ψάχνει για τον Τότο και εγώ για το Πακάκι, Ε. Έτσι, μπράβο, σωστό. Εγώ ψάχνω για το 7-2 και εσύ για το 6-3. είναι αυτό που λένε, με, με πονάνε τα πάκια μου. Να λυπάμαι. <laughs> Λυπάμαι, λυπάμαι, λυπάμαι. <laughs> λοιπόν, και τι πρόσεξε τώρα, όπω πλησιάζει ο χρόνος έτσι για να τελειώσει η εκπομπή. Είμαι έτοιμος <gasps> να ναι. κάνω knock on heaven's door από του Guns and Roses. Κατά τα On heaven's down wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. No! Να φέρατε κάτι, έτσι, να βρείτε κάτι. Θα ξαναδείς, ένας φίλος εδώ γράφει, φίλοι, μπαταρία. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι, όχι γουγκλάρετε, κυρίες α, μου, γουγκλάρετε. Μισό, μισό, μισό. Ναι, γιατί ναι, που ναι, ξέρεις ναι, ναι. εσύ ότι γουγκλάρουν, ναι, ναι, έτσι γράφεται ναι. η μπαταρία στο, στο Google. Άμα χτυπήσεις στο Google ε, ε, πακάκι, ναι. θα σου βγει μπαταρία. Ναι. Γιατί, και, βέβαιως, και, γιατί, και, γιατί υπάρχει μία εταιρεία. Διότι ότι είμαι προετοιμασμένο, κυρία μου, δεν με υπεξεγέλασε. Προετοιμασμένο, βεβαίω. Λοιπόν, εγώ βλέποντα εδώ την μπαταρία, επειδή εγώ δεν χτυπάω Google, βλέποντα την μπαταρία λέμε πω είμαι αδύναμη. Γι' αυτό και σου βλέπω το αδύναμη. Δηλαδή, πα παίρνει τι μπαταρίες μου, αυτά όχι, έχεις, δω, όχι, όχι, όχι, αδύναμη, όχι. παρόλο που θε αγαπάω. Κάπω έτσι τα έδωσα. Είσαι αδύναμη, παρόλο που δηλώνει αδυναμία. Ναι, ναι. ναι. ε, Εν τούτη, εγώ να σε αγαπάω. Δεν είναι ναι. αυτό. Ναι. Όχι, βέβαια, προφανώ και δεν είναι αυτό. Ναι. Εντούτης, τον Τότο μου, εμένα εξακολουθεί να μου πονάει, αλλά να με ενοχλεί. Ναι. Δεν είναι αυτό. Α φύγουμε από τις μπαταρίες, παιδιά. Δεν είναι οι μπαταρίες. Και θέλω να βοηθήσω, Λεάννα μου, ούτε αυτό είναι, όχι. Ναι. Ο Στέλιος λέει «Όχι Google» και βεβαίω «Όχι Google» δεν έχει νόημα ε, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει, πώς... αξία, δεν έχει και αξία, δεν έχει και χαβαλέ. Παιδιά, πρέπει το μυαλό μας να το δουλεύουμε λιγάκι, γιατί διαφορετικά αν τρέχουμε σε κάθε απορία, αν τρέχουμε να τη λύσουμε μέσω Google ή μέσω Γιάχου ή μέσω, μέσω, μέσω κάποιου άλλου έτσι, που μας βοηθάει, Ο... ε, το μυαλό πάει να αναπαύεται. Όταν αναπάβετε ένα μυαλό, περνώντας τα χρόνια, ξέρετε τι συμβαίνει. Λοιπόν, ας μην το αναπαύουμε το μυαλό μας και στο βάζουμε να δουλέψει, το είπε. Θα κάνεις παρέα με εκείνο το Γερμανό, όπω τον είπαμε, παιδάκι μου, λέει το Αλτσχάιμερ, γιαγιά. Έτσι, το μυαλό δεν είναι Δεν είναι γλυκό της δωδεκανής σου, Σοφία, δεν είναι γλυκό. Σοφία, εσύ το μυαλό σου θα γλυκά μην τέτοια ε, στόκος, παρόλο ότι ο, είναι ο, στόκος, ο, ο, ο. Ο, έτσι, όχι, δεν είναι ούτε στόκος. Λοιπόν, θα σου τραγουδήσω ένα τραγουδάκι, ναι. γιατί έτσι πολύ με στενοχωρεί που σήμερα δεν είσαι έτσι πολύ... Με στενοχωριές, εγώ το χαίρομαι. Δεν Μερέχει είσαι έτσι πολύ... Γιατί έτσι μου δίνεται η... πώς να το πω... Ε, το, το, το, το, δεν μου έρχεται η ε. λέξη τέλο πάντων. Ε, να, να συνεχίζω, να προσπαθώ και να σε mm. αντιμάχω. Να, να με εμψυχώνεις, ναι. Ναι, να με εμψυχώνεις. Δεν να σε εμψυχώνω ναι, ναι. εσένα. Εγώ μαζεύω, ρε παιδί μου, υλικό mm. για να σε αντιμετωπίσω την επόμενη φορά. Τέλος mm. πάντων, λέει. Α, πες μου το τραγούδι. ακούσει ένα τραγούδι που λέει Είσαι παλιό παιδό, παλιό παιδό, παλιό παιδό και θα σε τιμωρήσω. Πού πάει αυτό. Ότι το πακάκι σημαίνει παλιόπεδο. Oh yes, correct. Oh yes. είδε όμω ότι με μπερδεύεις. Γιατί. Στο τραγούδισα. Σου είπα είσαι ναι. πακάκι, πακάκι, πακάκι και θα σε τιμωρήσω. Στο έγραψα. Ναι. Τι ναι. άλλο ναι. θες ναι. να Όταν κάνω δηλαδή. Όταν το δηλώνει όμως αυτό σημαίνει. Γράφω και παρά και... το γεγονός παρόλο που είσαι πακάκι, εξακολουθώ να σε αγαπάω. Ε, τι άλλο θε να κάνω δηλαδή. Κάτσε, ε... κάτσε. κάτσε δεν βρισκόμαστε, βρισκόμαστε σε μία κατάσταση έτσι, <συσκόμαστε> διαγωνισμού, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Έτσι, βλέπεις ότι το, το, το παίζω το παιχνίδι σωστά. Ναι. Δεν μπορείς να με πεις παλιόπεδο. Άρα γιατί μπορείς να με πεις. Βλέπεις όμως ότι έχω μία δυναμία, γιατί εσύ ε, προχωράς το σκορ μπροστά. Εγώ τώρα το μυαλό μου θα πάει στο παλιόπεδο ή στο αδύναμη? Και μου τραγουδάσκοντας χινδέσεις, σε πακάκι, πακάκι, πακάκι. Εγώ δεν θα πάω στο παλιό παιδό. Πάω... Εγώ, εγώ με συγχώρησε ολόκληρο το τραγούδι σου, ανασυρά από, τη, από την... Ναι, αλλά α... το τραγούδι σου ήταν παραπλάνηση σκέτη. Ακαλά. Αλλά εμένα, εμένα όμως, και εδώ δεν θα σε βοηθήσω καθόλου, τον Ντότο μου, μόνο αυτό θα σου πω, τον Ντότο μου εξακολουθεί να μου πονάει. <σύνδε> και να έτσι ανασυνδεώ και όλε. Τον τότο σου εξακολουθεί να σε πονάει. Κεφάλι είπαμε <συνδεύτε> δεν είναι έτσι. Όχι. Μη Ούτε μου πει ότι τα μέλη του σώματος έτσι και μου πει ε, κεφάλι Μη συγχωρεί, εσύ πήρε προηγουμένω αδέρφια, ξαδέρφια, θείου, μπαμπάδε, εσυγγενεί, αδερφα <συνδεύτε> ε, ε, ε, αδερφοξάδερφα. <συνδεύτε> Τι έκανες δεν έχεις δει τις ομάδες που χάνουν στο δεύτερο ημίχρον όπως παίζουν Έτσι, έτσι, έτσι. Ε, Όλα λακτίσματα και ιστορίες, κλωτσές έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, όχι Εμένα ε, θα περιμένεις ότι θα κάνω και λίγο Λοιπόν, πες Ναι το Τι ντοκ. σημαίνει είμαστε 7-2 έτσι για, τα, για την ιστορία λοιπόν, 7-1 ή 7-2 το, το, το, 7-2 ε? 7-2, σωστό 7-2 7-2 Ωχ και τώρα θα πάμε το 7-3, έχοντα. Ομολόγο. Γιατί θα πάρει με 7-3. Τα... Γιατί πριν βάλει τραγούδι, πρέπει να βρει στον Ντό. Γιατί, Γιατί... Και αν δεν τον βρω τον ντό θα πάρει σε ποντό. Ε, ναι. Για από πού και ω πού. <laughs> τα δικά σου <laughs> τα δικά σου, <laughs> δικά σου <laughs> τα δικά μου <laughs> δικά μα. Αποκτικό έω στην πάντρα. <laughs> ε, πατρινι... πα... Πατρινώ μέτρημα είναι αυτό έτσι. Αμί, <laughs> Τι, έτσι, δηλαδή. Τη πάτρε μου, μάλλον στα έτσι μάλιστα το μετράτε. 7-2, Αλκαιώνι, κλέβει και τον εαυτό σου. 7-2, 7-2. Δεν πειράζει, μόρα δεν πειράζει. Καλησπέρα στο Λουκά. Και στον Λουκάμε. Γιώργο τον Κούξ. Γεια σου, Γεια σου, Γεια σε όλα τα παιδιά. Ωραία, λοιπόν. Ε, καλά. Ε, όχι, δεν την ξέρω, δεν ξέρω τι είναι το σχέδιο. Ε, ναι. γιατί και εμεί όταν δεν τι βρίσκαμε, εσύ τι έγραφε για νίκη, φίλε. Εγώ θα σου θυμίσω μία προ μία τι λέξει οποίε βρήκα. Oh, Οι 7 πόντι έχουν προέλθει, κυρία μου, όλοι oh, okay. από, από επιθετικές ενέργειες και όχι αμυνδικές <laughs> ε, Λοιπόν, άστα αυτά που ξέρεις, εντάξει, λοιπόν. όλα και όλα Δεν θα την πω λοιπόν. όμως, είναι το Ντότο μην ε, το, το πεις, εντάξει, εγώ δηλώνω αδυναμία στον Ντότο Λοιπόν, έχεις λέξη άλλη και θα την τη έχω πολλά, Έχω πολλά, αλλά εντάξει Επέλεξαν. Θα την ψάξουμε λοιπόν. και λίγο ακόμα. Το πακάκι, Χιό... λοιπόν, σημειώσετε το πακάκι σημαίνει. Ε, παλιόπαιδο, έτσι. Το πακάκι είναι το παλιόπαιδο, ναι. Παλιόπεδο λοιπόν. Και, ναι και παλιόπεδο. Mm. Το τότο σου πονά ε, στο στήθος σου, μέσα στο κέντρο του σώματό σου, δηλαδή το, μέσα στη, Κάριε, μέσα στη μισώ, μέση. Μισό, μισό, μισό. Το στήθο ναι, ναι. μου με το στόμα μου μισώ. απέχει κατά πολύ. Το στήθο σου είπα, μέσα στη μέση του σώματό σου. Έτσι, μέσα στο, το, το, τα, τα μέσα σου. Τα η μέση πρέπει, μου αρέσει. πονάει, η μέση μου. Η μέση μου πονάει. Γράψε ένα 8-2. Όχι, παιδί μου. Δεν Γιατί είπα, είπα, δεν. Είπα, ωραία, αμέσω να το πάρει. Κάτσε καλέ μου. Δεν μου πονάει η μου. Δεν μου πονάει η μου Αυτό έτσι δεν μου πονάει τον τότο μου. Ακούλει το με η μέση καλά, το καλά, καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, <συσίλια> κάτσε λοιπόν, να βάλω εγώ ένα τραγουδάκι. Mm -hmm. Λοιπόν, έτσι. Είναι mm. το τότο ή ο. αρέσει να γρυζανάς. Ναι, μ' αρέσει να τρώω τέτοια. Ναι. Ε, Πώ το λένε, Έτσι, παξίμα και να κριτσινάω Όχι να κρυτσινάω όμω, είπα γκριτζανάω. Γκριτζανάω να γκρινιάζω, Όχι, δεν μου άρεσε να γκρινιάζω. Δεν είναι γκρινιάζω. Mm. Mm, mm, mm, mm. Καλά. Όχι καλά, δεν έχει καλά. Γιατί... Ε, δεν την <στά> ξέρω. Έτσι, Ότι, να ναι, ναι, να ναι. τη σκεφτώ, ναι, να τη σκεφτώ. Με με 4-5 λέξει. Προσπαθώ να φτάσω το 7 Καλά <laughs> Λοιπόν, εγώ βάζω ένα τραγουδάκι yeah. Πάμε Stop now with you, my life. It's been so wonderful. Η Νέα τα έχει πάρει, που βλέπει το 7-1, επιμένει 7-2. 7-2 είναι, 7-2. 7-2 είναι, 7-2. <laughs> τσερνίζομαι. Oh, όταν... Τσαντίζεσαι, τσα, τσα, ξετσαντίζεσαι, το ίδιο μου κάνει. Τσερνι... Τι? Τσαντίζεσαι, ξετσαντίζεσαι, το ίδιο μου κάνει. Δεν είπα τσαντίζομαι, είπε τσερνίζομαι. Mm. Τσερνίζομαι, mm. όταν ακούω τα χιάσματα. Ah. Ηρεμίες, δηλαδή, ηρεμίες, ε, ηρεμίες. Όχι. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Εγώ εντω μεταξύ πιστεύω, κυρία μου, ότι ναι. ξέρεις γιατί χάνει. Χάνεται απόψε, έτσι. Ναι. Διότι σιωπερεύεις. Σιωπερεύω. Ναι, πριν περάσουμε στο σιωπερεύω, θα πρέπει να βρει τις δύο δικέ μου που σου έχω ήδη δώσει και το τσερνίζομαι. Είναι σε... με τον τό του. Τσερνιάζω, συγγνώμη, όχι τσερνίζομαι, τσερνιάζομαι. Τσερνιάζομαι. Μπο... Ε, όταν αποδεδειάζουμε, και πρέπει να μου βρει και το γριτσανάω που δεν είναι κρατσανίζω. Τι είναι δηλαδή. Για να περάσουμε στη δικιά σου καλέ μου και να γραφτεί, θα πρέπει να βρει αυτέ τι δύο, έτσι. Ε, ξαναπέστω. Είπα, όταν ακούω τέτοια τραγούδια. Ξήνομαι. Α, ορίστε. Ξήνομαι έτσι. Ε, όταν ακούω τραγούδια, δηλαδή, μπορεί και να ξύνομε. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ποια λέξη είπες, Τραπέζι μου ξανά τις δύο λέξεις. Ε, Ξέρνίζομαι. Τσερνίζομαι, τσερνίζομαι, τσε, τσε, τσερνιάζομαι, τσερνίζομαι, τσερνίζομαι, τσερνιάζομαι, όπως και να την πιάσει, το ίδιο ναι. νόημα έχει, όταν ακούω τέτοια άσματα, ναι. τσερνιάζεται το μυαλό μου, ρε παιδί μου, mm -hmm. και... Mm -hmm. και γριντζανάω, μου αρέσει να γριντζανάω. Να γριντζανάς. Mm -hmm. Να γριτζανάς. Μου σ' αρέσει να γριτζανάω. Να γριτζανάω, έτσι ακριβώς. Να γριτζανάω. Θα το πούμε πολλές φορές. Γριτζανιστή, πολύ σε αλλά τέλος πάντων. Είναι αρισμένες φορές όπα, Πάρα πολύ άγρια. Γρατζουνάς, κυρία μου. Μη χειάζεις γρατζουνάς. Όχι. Όχι. είναι ακριβώς το ίδιο. Τσερνιάζομαι, τσερνιάζομαι. Ε, το τραγούδι όταν ακού τσερνιάζεσαι, Τσερνιάζομαι, ναι. Εκστασιάζεσαι. Τσερνιάζομαι. Εκστασιάζεσαι, ανεβαίνει. Απογειώνεσαι. Όχι. Να το πάρει το ποτάμι. Να. το πάρει το ποτάμι, ναι. Τσερνιάζομαι, μου διάζει το μυαλό μου από απόλευση, από ευχαρίστηση. Εκστασιάζομαι, δηλαδή. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι άλλο το μουδιάζω γιατί θα μπορούσα να πω ότι τσαρνιάζονται και τα χέρια μου. Με συγχωρείς, mm, μου μουδιάζουν τα χέρια μου. Δεν εκστασιάζονται τα χέρια μου. Mm, άλλο, το, mm, άλλο το άλλο, άλλο το άλλο, τρία. Mm, καλά, συγγνώμη, κυρία μου. Ε, γιατί τρία, με συγχωρείς. Από ποιο που το μετά <laughs> σε σένα, Γεια. Ενίσταμε, κύριε Πρόεδρε. Ενίσταμε. 7-5 να! να το Η μία ή το σου. Ε, μία δεν είναι. 7-2. Είμαστε 7-3 τρία πάμε. Πού πάμε μετά δηλαδή. Πασκαλά. Σε... Τι? Τι? Είπαμε ότι αυτή την οποία δεν θα βρούμε δεν θα τη μετρήσουμε. Δεν τη μετράμε ούτε υπέρ ούτε Παιδά, άρα κατά. Κάτι λάθο παίζεται στο παιχνίδι. Γιατί συνήθω. Εσύ μετράς αυτέ. Και εμεί ε... δεν μετράμε αυτέ που βρίσκουμε. Τι γίνεται τώρα. Ποιε βρήκε. Με συγχωρεί, βρήκε κάποια άλλη εκτό από το συγκλή από την προβατίνα. Και τη σκούκια. Βρήκε τον κεραί, βρήκε το πακάκι. Βρήκε oh, τίποτα yeah. τέτοιο. Καλά. Άλλιο, καλά, καλά, Καλά, καλά, καλά. Βέβαια, καλά. Δεν, έπρεπε να, ε... δεν έπρεπε να μαρτυρά όμω, τέλος πάντων, οκ. Okay. Ε, βέβαια, Είτε, ναι, τι. Ε, Πώ θα γίνει, λοιπόν, <laughs> ε, άμα θέλει πάντος μπορείς να έρθεις να φάμε ρηφιτσί. Ριφιτσί, στη φάδο. Ναι, σιγά-σιγά ναι, μην φάμε στη φαντό. Όχι, στη φάδο είπα. Χάσι, φαντό Σιχα, το είπε. Σιγά-μι, φάδο, στη φαντό. Πώ το είπε στο φαγητό, Ριφιτσί. Ριφιτσί. Ριφιτσί. Ριφιτσί. Ρι ρι ε, αν θέλει, αν, αν έχει την καλοσύνη, μου δίνει έτσι ένα-δύο υλικά, ένα-δύο Βεβαί, μόνο. Βεβαίω, βεβαίω. Το ριφιτσί, λοιπόν, είναι κρέα. Είδο κρέατο. Α, ε, ναι. Μπριτζόλα. Όχι. Όχι. Ή μοσχάρι, ή χοιρινό, χει, ή, ή αρνίσο, κατσικίσο, τέτοιο πράγμα. Ε, ε, ναι, ντα, είπες, μοσχάρι, μπριζόλα, αρνίσιο, κατσικίσιο, ε, κοτόπουλο, κουνέλι, ε, ορτίκι, πέρδικα, ε, ε, συμπάθαμε. Πιάνουμε και τα κυνήγια μετά, έτσι, πιάνουμε λαγούς. Ε, μα πιάνουμε. τα πες όλα, να συγχωρείς. Λοιπόν, θέλεις να, βρεις το, θέλεις να βρω το κρέας τώρα, έτσι. Όχι μόνο, είναι, με αλλά τέλος πάντων. Θα σου Εκάθε, τώρα. άμα θέλει τώρα να, να σου βρω και το πώ μαγειρεύεται, έτσι, στη γάστρα, ας πούμε. Γιατί εσύ mm. συνήθω γαστρικά τα παίρνετε εκεί. Γαστρι, γαστριμαργικά, γαστριμαργικά. Ερύφιο λέει η Μέρη, και έχει κατά το ίμιση δίκαιων. Πράγματι δεν έχει το ίμιση, περί... ολόκληρο το πιάνουμε. Με συγχωρείς, το Ρήφιτσι δεν, δεν είναι κατσίκι μόνο. Τι είναι, κι άλλο κρέα μαζί. Όχι, βέβαια, είναι τέτοιο. Είναι συγκεκριμένο. Είναι, τε, είναι... Ε, ελάθη, ελάθη. Όχι, όχι, κατσίκι είναι. Κατσίκι. Α. Ναι, ναι. Λοιπόν, την αποσύρω, την αποσύρω, διότι ρηφιτσί είναι το γεμιστό κατσίκι. Με, με ρίζι. Δεν την αποσύρει, γιατί πάω εγώ 7-3. Το βρήκαμε, ρίκειο. Πάει εσύ 7-3. Όχι, όποτε γοστάρισε, αποσύρει. Όχι, 7-3. Εντάξει, οκ, οκ, η κυρία μου. Όχι, η okay, κυρία εμφύθεια. μου. 7-3. Όχι, ευχαριστώ. Εντάξει, λοιπόν. Ευχαριστούμε όλη τη μέρη που μα έπειγε στο 3 και πόση ώρα έχουμε στη διάθεσή μας σιγά αντιστάσουμε με το έτσι αλλά δεν έχει να κάνει γιατί υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι μα. Στηκόντα. λοιπόν, εν βέβαια ξέρεις σου είπα ε, νομίζω ότι επειδή σιωπερεύεται mm -hmm. ε, γι' αυτό δεν μπορείτε σήμερα να μας αντιμετωπίσετε σιωπερεύουμε είναι μια λέξη που την είπαμε και δεν την βρήκαμε έτσι ναι σωστό ε, αδυνατούμε mm, όχι όχι. Όχι. Όχι. Αδυνατούμε όχι. Επειδή σιωπερεύουμε γι' αυτό και. Δεν μπορείτε να μα αντιμετωπίσετε σήμερα. Είμαστε λίγο από το πω παιδί μου, δεν είμαστε σε φόρμα. Ναι, αλλά όχι ακριβώς έτσι. κοίταξε να δεις. Εγώ όταν σου λέω ναι, όχι, ναι, όταν είμαι μέσα στο νόημα... Όχι, όχι. Με ένα ο τεράστιο, με ένα χ και με ένα γιώτα τεράστιο. είναι έτσι, δηλαδή, ναι. Για βοήθαμε, Μέρι, επειδή σιωπερεύουμε, γι' αυτό και αδυνατούμε να βρούμε τις λέξεις. Επειδή σιωπερεύουμε και γράφεται με ωμέγα το σιω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ενδεχομένως επειδή δεν μιλάμε πολύ μέσα στην, στο chat, δεν το ψάχνουμε πολύ δεν το ψάχνουμε. όχι δεν. όχι κυρία μου όχι όχι όχι όχι όχι, όχι, όχι. όχι κυρία μου όχι, όχι κυρία μου θέλετε να ψάχνουμε. ακούσουμε θέλετε να ακούσουμε ζμόκι everything a man could need mm -hmm. Πω, ναι, πες μου, πες μου, μου πες Επειδή έχω μία... εδώ μία λέξη ρηφίτσι, τι είπαμε είναι αυτό. Είπαμε, Α, το, είναι γεμιστό χαζικό, κατσίκι, ναι, το, το γεμιστό κατσίκι. κατσίκι και... Το οποίο Για... μάλιστα το βρήκε θα, η Μέρη, βρήκε βρόλαβα... το, κατά το προβλώ... ημίση, το απεδέχθηνε, μάλιστα, το απεδέχθηνε και μάλιστα έγινε το σκορ 7-3. Σαρέσει ο χειμώνας. Ο χειμώνας. Ο χειμώνας και βέβαια μου αρέσει, γιατί να μου αρέσει. Και εμένα, αλλά το καλοκαίρι μου αρέσει καλύτερα, γιατί έχει τέτοια μωρί. Πώς το λένε. Έλα, Έλα. Τουρίστριες. Έλα. Τουρίστριες. Ω, όχι, όχι, όχι. <laughs> Έχει ζερδέλια, ρε. Τι έχει, ζερδέλια. Ζαρδέλια. Καρπούζια. Όχι. Ζερδέλια. Ω. Θα το, θα το σκεφτώ, θα το σκεφτώ, θα το σκεφτώ. Το έχω αυτό, το έχω, το έχω, το έχω. Εν τω mm -hmm. μεταξύ, εγώ να σου πω κάτι, mm -hmm. νεκτάρι. Mm -hmm. ε, έχω πάρει λέξει από τα επτά Γνωστέ όπως και να το κάνουμε να mm. σου έχουν ταξιδέψει πάρα πολύ mm -hmm. γιατί επτανήσιο θα βρει και στην άλλη άκρη του ησυχία. Όπω και να έχει. Επτανήσει θα βρει παντού. <σκοίλια> ε, εντάξει, είναι λιγάκι πιο εύκολε από τις δικές σου Οι δικές σου είναι ιδιαίτερο προφερμένο. Εντάξει, έκανε μια Εντάξει. Εγώ βρήκα από τι. Εβαλά από την λένε, από Κρήτη, έβαλα από Δωδεκάνησα, έβαλα και μία πρωτευουσιάνικα Α, <συσχεδιά> το έχεις κραππάρει έτσι, ε. ε πώς τι θα κάνω να, Εγώ, ξέρεις, μένω σταθερής στις, στις, στις σε ε, Πρόσεξε αυτές, τώρα, πρόσεξε πένες, τώρα. Αν είχα 20. εγώ έναν επτανίσιο στην ομάδα μου, δεν θα σε είχαμε ρημάξει. <συσχεδιά> <συσχεδιά> Ακόμα <συσχεδιά> χειρότερα. <συσ> Αλλά Έτσι. με προσθήκες βέβαια κάποιες μου έδωσε και η Μερούλα και η Αλκιονίτσα, αλλά δεν ε, τις λειτουργήσα πάρα πολύ. Αυτές γιατί είναι λίγο γνωστές και εν τω είσαι και κουρμογυρισμένος όπως και να το κάνεις. Τα ζερδέλια όμως δεν βλέπω να σε αρέσουν. Εσύ. Τα ζερδέλια. Mm -hmm. Κοίταξε τα πεπόνια εννοεί. Όχι. Ε, τα περίμενα, θα, θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Τα ζερδέλια. Mm. Τι να είναι τα ζερδέλια. Λοιπόν, θα δούμε. Mm. Βοηθάτε λίγο, κύριε Τι είναι τα ζερδέλια. Α, δεν είπαμε και τον τότο. Έχει δίκιο η Αλκιόνη. Ναι. Mm. Δεν είπαμε τον τότο. Τι το είναι. Τον τότο το είναι με το τσερνιάζο. Με το τσερνιάζο. Ε, το τσερνιάζο το είπαμε. Το τσερνιάζο τι σημαίνει. Είπαμε, πώς το λένε, απογειώνομαι, μου, μου διάζω, μου διάζω, μου διάζω, με, ναι. μου διάζω, δεν το βρήκα όμως, το μου τσερνιάζω εγώ. Είναι το ίδιο. Το, λοιπόν, το, το ναι. είναι σε στάρεις ε, κανονικά. Τι κάνω? Τα σε στάρις, λέω κανονικά. Δηλαδή? Άμα σου έλεγα και... και παιχνίδι, άμα ζω κάθε φορά που σου λέω λέξεις, ναι, ναι σου λέγα και το, το δηλαδή. Αν ναι, σωστά. Σε στάρω, ε. Mm -hmm. Μονό. Mm -hmm. Σε στάρω. Mm -hmm, τα θυμάμαι. Όχι. Ναϊν. <laughs> σε στάρω. Νιέντ. Τέλο πάντων, εντάξει, θα το... <σταθεί> ναι, ναι σωστά. Το... Ίδια... Το... το δεν το καθίνε, πες το δεν το... Τι είπαμε. είπαμε. Σχετικό με το τσερνιάζω. Το ίδιο. Ντότο τα χέρια μου, διάζουν τα χέρια μου. Το πακί Αλλά το άλλαξα μετά και το έκανα τσερνιάζω. Α, καλά. Αλλάζει και τι λέξει με στη μέση του παιχνιδιού. Δηλαδή δίνει μια λέξη και επειδή να τη βρω, βάζει μια άλλη για να με μπερδέψει. Αχ, πολύ νιώση. ωραία! Εγώ όμω εξακολουθώ, εξακολουθώ να σου λέω ότι μου αρέσουν τα ζερδέλια. Τα ζερδέλια. Ρα παιδιά, πείτε μου τι είναι τα ζερδέλια να τη το πω, να γλιτώσω από δάφτινα. Ζερδέλια, ζερδέλα. Όλοι το λένε και ζερδέλα. πούμε. Αλλά ζερδέλια το λέμε εμεί εδώ α πούμε. Και ε, σε στάρισε την κατάσταση Ου, Μάλιστα. Mm -hmm. Ξε, ε, τα ζερδέγια, μπροστά, εντάξει. Έχεις, θα, σου, θα σου ρίξω απανωτές γιατί είναι και 53. Έχεις ναι. μπροστά σου και Κικάρ. Τι μου κάνεις τώρα, μου ρίχνεις λέξεις, μα δέσαι, δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα τώρα, είσαι χαμένη έτσι κι αλλιώς το καταλαβαίνεις έτσι, παραδέξου την ήττα σου γιατί είναι και 54. Έχεις να πω κάτι όμως, ένα σκορ, όταν λέει ένα σκορ είναι 7-3 σημαίνει ότι παίχθηκε καλό παιχνίδι, έτσι έπαισαν πάνω. Από πλευρά ζηνικητή. Ενδεχομένω, δεν έχει να κάνει. Κάποιο τέλο πάντων, έκανε καλό παιχνίδι, τόσο ώστε οι ακροατέλε μα να αποκλέψαν έστω την Ήτα τη δική μα ή την νίκη τη δική σου και να δισταγή πά, καλώ ναι. δημιουργήσαμε συνέστημα, αυτό έχει σημασία. Έτσι, έτσι, έτσι έτσι, έτσι. Σωστό γι' αυτό σωστά, σωστό. σωστό, σωστό. Ε, δεν ξέρει τι είναι τα ζερδέλια. Όχι, ε. τα ζερδέλια, μου λόγο ότι δεν ξέρω τι είναι. τα ξέρω ε. όμω. Πιθανόν, τα βερίκοκα Δεν ξέρω τι να σου πω ε, λοιπόν. Πες μου τι είναι, το ζερδέλι Βερίκοκα εκεί, βερίκοκα εκεί Γιατί βερικοκάκι, Γιατί... <laughs> βερικοκάκι, βερικοκάκι, ε? Γιατί να σου πω <laughs> <laughs> Λοιπόν, Πιτελή. πολύ ωραία Είμαστε και 55 Ο Δημήτρης 1965 είναι εδώ Ακολουθεί με τις μουσικές του διαδρομές, μην ξεχνιομαστε έτσι. 8-3 παιδιά. 8-3 παιδια αλλά με το κεφάλι ψηλά θα βγούμε. Χάσατε αξιοπρεπώς, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης είναι εδώ, συνεχίζει στις, σε λίγα λεπτά με τις μουσικές του διαδρομές και βέβαια, Λευκές Νύχτες Απόψε με τον Φίλιπα και Ρεμπέτ Ασκέρι. Δηλαδή... Ρεμπέτ Ασκέρι θα έτοιμα. Ρεμπέτα στρατιώτη, ελεύθεροι στρατιώτε. Οι βαζιβουζούκοι λεγόμενοι. Αυτοί οι οποίοι ήταν ανυπόταχτοι. Πάμε λοιπόν, ένα τελευταίο τραγουδάκι, κυρία μου. Να πάμε, γιατί είμαστε και 55, Και 55. Έχουμε 13 ντροπαλού επισκέπτε. Πε μου το αφιερώνει, στο τελευταίο. 14 ντροπαλού επισκέπτε, και σε αυτού αφιερώνω το επόμενο άσμα. Γιατί κάνουμε. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τι κάνουμε, έτσι. Έτσι, ναι, σε, μ, μ, μ, σκύβουμε πέντε. απαλά την κεφαλή και τους λέμε καλησπέρα σα. <laughs> <καλύτε, laughs> <καλύτε. laughs> Για τους ντροπαλούς μας επισκέπτες Λοιπόν που μας τίμησαν με την παρουσία τους Αυτό το τραγουδάκι Δεν κατανιώσουμε τα και σου μιλάω. Παρκάρω το σχήμα, και σου μιλάω. Και εσύ που ξέρω πώ γεννιάζεσαι. Και εσύ που ξέρω πώ Τα αγαπάω. Τα χαταρά... Που σαγαπώ. Μ' εσεί με Μα τι μου την προσέχε. Δε μου τη ζητάω, τη ζητάω. Μια Φετάω μια ευκαιρία στον να πάω. Μεκάρα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα. Μεκάρα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα. Γερνάω ρόφημα. Στο γηλικείο και ένα ορόφημα στο γηλικείο, κενό που απαγόρευε. Εσύ αγόρευε μ' τους δύο. Εσύ αγόρεβες μ τους δύο. Είχες, μετά, με περίμενε. Δεν με περίμενε συνήρατο Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε έχει την πάτησα και είπες όχι Και, και τη, ζητάω, τη ζητάω, τη ζητάω Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω Και τη ζητάω, τη ζητάω στο να λοιπόν, στον Κυρία μου. Νεκτάρια. Ναι, ναι, να ακούσω. Λί, λίγη προσοχή στο τσάρτ. Κοίτα τι θα ανεβάσω. Τι θα βάσεις για να ακούσω τι θα ανεβάσεις. και Για ερμήνευσε. να δω μάλλον. Ε, τι? Ερμήνευσε το. <laughs> λοιπόν, ε, δεν ήθελα, έτσι. Αλλά αφού μου το θέτησες έτσι, mm. έχω ένα μήνυμα να σου δώσω κυρία μου. Από ποιον. Έτσι. <laughs> α, δεν έχει σημασία. <laughs> λοιπόν, εφόσον ασχολείσαι με τους το εφόσον <laughs> <ασχολήσε> <laughs> με τους επτανήσιους, έτσι. Μύζεψε τα βγουλάκια σου απόψε, έτσι. Κοίτα, εγώ τι σου είπα όμω. Τι σου έγραψε στο chat, Τι μου έγραψε. Με μία εικόνα, τι μας έγραψες; τι... Σας έβαλα τα γυαλιά, κυρία μου. Το γνωρίζω, είναι γνωστό. Yeah. Και για τους καλούς μας φίλους, μύζεψα τα βουλάκια μου. Σημαίνει ρούφα τα Ρούφα τα το ξέρω, γιατί το, μου το έλεγε γιαγιά. Έτσι, έτσι. Ρούφα τα σου, μου έλεγε τσουρδέλι. Έτσι, <laughs> λοιπόν. Και πείτε μου τώρα, κυρία μου, τι είναι αυτό ο ήχο που ακούτε. Αυτό ο ήχο σημαίνει ότι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέω ότι έφτασε στο τέλο η σημερινή μα εκπομπή. Θα είμαστε πάλι το άλλο Σάββατο 8 με 10 με καινούργια παιχνίδια. Εσύ, πάντα μπορεί σήμερα. Εγώ δεν φεύγω η τιμένη. Όχι, παιδί μου, δεν υπάρχουν οι τιμένε. Είμαστε και δεύτερο γύρο. Μην Πού θα πάμε και στη Λεβάντζη, κανένα θέμα. 8-3 σημείωσέ το με δοχμολογία είμαστε, το κάνουμε όπως γίνεται στο... Λοιπόν. πολύ καλά λοιπόν, <laughs> λέγε, λέγε, λέγε, λέγε. Λοιπόν, Εμεριό Μικρον, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για την βοηθειά τη. Τον Φίλιππο που μα έρχεται με θηλετικέ νύχτε στι 12, την Αλκιόνη για τη βοηθειά τη και την Μπαρέουλα τη, την Αναχιλέα μα. Αναχιλέα έφυγε, μόλι τον το διάβασα Τόσκα. Δημήτρη 1965 που αμέσω έρχεται τώρα και θα μου βάλει ένα βασίλειο όπω το δείχνω για να χαλαρώσω. Ελεάνα, ευχαριστώ πάρα πολύ βουλκιά μου και για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι. Το Λουκά μα, το Λούκι μου. Την την τσάκη που είναι η θεμωμένη τη τώρα σε λίγο. Χάρη στον πατουσέτο μα, ε, δύο, τον Σένα με ένα, τον Στέλιο τον Στίμων και το ευχόμαστε καλή ανάρρωση και τον Φανάσι Πέτρου, ε, συγγνώμη, Φάνου που μα βοήθησε με την, ε, και με την παρεούλα του αλλά και με αυτά που μα έγραψε. Εσύ τώρα βλέπει του απ' έξω. Και εγώ βλέπω; Τι μου άφησες τον Πανζού; oh, <laughs> Το καλύτερο. Σου άφησε πανζού. Λίγος είναι ο Πανζού. Ο Πανζού είναι και χρήσιμος. Όχι βέβαια φε, αντιθέτως στις, αντιθέτως. Στις βλέπω. βλέπω. Μου άφησες και 14 τροπαλούς επισκέπτες. Για τους πράγμα. οποίους. <laughs> για τους οποίους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για όλου και όλε εσά να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατόβραδο και ένα ακόμα καλύτερο Σάββατο Κυριακό. Να είστε καλά παιδιά, αν δεν έχετε δει την One Day, μια ταινία που λεωμορφίε για εσά τα κοπελούδια, λέω, τα, όχι κοπελούδια, στην που στην Κρήτη, τα κοριτσάκια εδώ. One Day, μια πολύ όμορφη, ρομαντική, ωραία ιστορία. Έτσι για εσά που σα αρέσουν αυτέ οι ταινίε, One Day λέγεται, αν την έχετε δει καλώ, αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Και να την ξαναδείτε, γιατί όχι. Να, ναι. αυτή, είναι, αυτή είναι η πρόταση του Σιφάντος. Έτσι. Από τον Ντομάστερ και τη Σίλια. Να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά καλή σας νυχτά.